105,2 Καλησπέρα σε όλους, Δευτέρα 14 Μαΐου Είμαστε εντό στα μικρόφωνα του Ατλάντη 105,2 Η αστρική πύλη είναι έτοιμη να ξεκινήσει Άλλη μία αστρική πύλη Άλλη μία συντροφιά των αστεριών Με ένα θέμα αυ αυτή τη φορά Το οποίο δεν θα σας εκπλήξει Μάλλον θα σας αρέσει πολύ Θα μιλήσουμε για κουφιαγί. Γη. γη και ο υπόγειος κόσμος α, Της Ελλάδας και της Αττικής Θα έχουμε πολλά πολλά ενδιαφέροντα και να πούμε και να συζητήσουμε μαζί σας τραγούδις αγωγής και σε λίγο και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί σα. Αστρική Πύλη σήμερα Δευτέρα 14 Μαου, Μηνάς Παπαγεωργίου Και Ανδρέας Πανουτσόπουλο, εδώ στη συχνότητα και τα μικρόφωνα του Ατλαντή 105,2. Μπορείτε να μα ακούσετε βέβαια και μέσω διαδικτύου. μέσω του atlantisfm.gr Να πούμε γρήγορα-γρήγορα τρόπου επικοινωνία με την Αστρική Πύλη όπω και κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Μπορείτε να μα βρείτε στο Facebook, Ραδιοφωνική Αστρική Πύλη ο λογαριασμό ή αλλιώ. Stargate FM μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, προβληματισμού. Όπως επίσης είναι το email της εκπομπής μας, της εκπομπής μας το stargatefm.gmail.com Να πούμε και τον τρόπο επικοινωνίας μέσω κινήτου τηλεφώνου, μέσω SMS. Γράφετε αλφα, ταφ, αλφα, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54454. Πολύ ωραία μηνά. Να κάνουμε τώρα μια εισαγωγή για το να κάνουμε έτσι μια πολύ γρήγορη ανασκόπιση του τι θα πούμε Βεβαίως. σήμερα. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στον πρόλογο της Αποψινής Εκπομπής, η θεωρία της κούφιας γης, ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την ελληνική εναλλακτική πραγματικότητα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με αρχές της δεκαετίας του 2000, Πρόκειται για ακόμα μία θεωρία η οποία δείχνει ε, να έχει ξεφουσκώσει κάπως ε, στις στην ουσία η αποκορύφωση όλης αυτή τη εντό αγωγικών πούμε, παραφιλολογίας περί κουφιαγής. Βέβαια θα δούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρκετό βάθο και αξίζει κάποιο να το ερευνήσει και να ασχοληθεί. Ε, όλη αυτή η έξαρση λοιπόν με την ανασχόληση με αυτές τις θεωρίες συμπέφτει και με την έξαρση με την ομάδα Ε και γενικά Συμπέφτει με την έξαρση και του εκδοτικού γείγνεσθε του ελληνικού χώρου τη Αναζήτηση, που, κατά γνώμη μου, υπάρχουν διάφορε γνώμε, ε, όλα αυτά συνδέονται με την προβολή τη σειρά Ex-Files εκείνη την εποχή. Κάτι γνώμη. Ναι, δεν έχει άδικο. Και να πούμε, βέβαια, ότι το ζήτημα τη κούφια γη, το έθεσε, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο παραλληλισμό που έκανε με την ομάδα Ε, συνδέεται άμεσα και με την ελληνική πραγματικότητα, και θα δούμε σήμερα. Πέρα από το από πού έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι απόψεις, πώς ο, κατά τη διάρκεια εκεί του 18ου-19ου αιώνα επανήλθαν α, στην α, πραγματικότητα τη δική μας, α, θα δούμε και πώς συνδέονται με την Ελλάδα του, του 20ου αιώνα και 21ου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ο, ξέσπασε και εδώ στη χώρα μας αυτή η νεομυθολογία, Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας, θα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Λελούδα, τον γνωστότερο σπηλεολόγο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Μια από τις ε, παλιές καραβάνες της σπηλολογίας, σπηλολογίας. Θα λέγαμε στην Ελλάδα, πολύπειρος, ε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ε, ε, σ, δεν έχει αφήσει η τρύπα ήσυχη στην Ελλάδα, <laughs> δεν έχει αφήσει τρύπα που δεν έχει επισκεφθεί. Στην Ελλάδα, αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, γιατί είναι, μιλάμε για δεκάδε πυλία στην Ελλάδα. Και να πούμε βέβαια ότι και εμεί συνδεόμαστε με προσωπική φιλία μαζί του από τι εποχέ του Πανεπιστημίου, όταν η ραδιοφωνική εστρική πύλη εξέπεμπε από το νησί της Σάμου, σαν κέντρο αναζήτηση Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα θυμάσαι σίγουρα ότι είχαμε πάρει μια χορηγία από την ομαρχία Σάμου και Ικαρίε και είχαμε διοργανώσει. Σαν φοιτητική ομάδα, σπηλολογικά σεμινάρια, τόσο για του φοιτητέ όσο και για τον ντόπιο πληθυσμό. Και ο κύριος Λελούδα μαζί με άλλα μέλη τη Ελληνική Φιλολογική Εταιρεία είχαν φτάσει στο νησί με ειδικό βανάκι και κάναμε. Εκπαιδεύσει στην ναι, ουσία τα καταπληκτικά τη σπηλολογία. Πήραμε μια γεύση από αυτή την τέχνη τη σπηλολογία, θα λέγαμε. Ε, και για να προχωρήσουμε σιγά-σιγά και στην ειδησογραφία, έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο να σα πούμε απόψε. Ε, θέλω να πω έτσι κάτι χαριτολογώντα κιόλα για να προετοιμάσω και του φίλου τη εκπομπή. Για πες Μου φαίνεται ότι θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λελούδα, ο οποίο εφόσον έχει επισκεφτεί τόσα σπήλια, θα ξέρει ο άνθρωπο. Είναι ένα αξιόπιστο μάρτυρα. Και με, να συνδυάσω και το κλίμα τη κρίση. Θέλω να το ρωτήσω, υπάρχει α πούμε κάποιο σπήλαιο στην Αθήνα, στο οποίο θα μπούμε μέσα και θα μα βγάλει π.χ. στην Ιω να γλιτώσουμε και τα ακτοπλοϊκά. Ναι, θα πούμε, έτσι μπορεί να ήταν η ερώτησή σου κάπως χιουμοριστική, αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετοί θρύλοι που υποτίθεται ότι συνδέουν τη μία περιοχή της Αθήνας με την άλλη, αλλά και την περιοχή της Αθήνας με άλλες, εντελώς με τη Δήλο, με τους Δελφούς. Έχουν, ακουστεί, έχουν δημιου... ακουστεί όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, δεν είναι κάτι που ετοιμάσαμε αυτό που θα σας πω. Αν θυμάστε και το πείραμα της Φιλαδέλφια... Το οποίο στην ουσία υποτίθεται ότι υπήρχαν διάφορα δίκτυα ενεργειακά και διάφορα ενεργειακά τούνελ, τα οποία οδηγούσαν από την Κρήτη, από τα ανοιχτά τη Κρήτη στην Αμερική πάρα πολλά τέτοια σενάρια έχουν ακουστεί από του Δεφού στην Ακρόπολη. Σε ό,τι άλλογε αφορά... ακούστη, έχουν ακουστε πάρα πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά αυτέ τι μεταφυσικέ προσεγγίσεις που έθεσες, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τι του βέλη στην Πεντέλη και για αυτήν. θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά μην χρονοτριβούμε άλλο, αρκετά αφιερώσαμε σε αυτή την μίνι εισαγωγή. Αμέσως μετά θα περάσουμε στην ειδησιογραφία αυτής εβδομάδας, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μικρό διαλωματάκι, επαναρχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εκεί πάλι μαζί σα, Δευτέρα σήμερα αντρία και τι θα γίνει το Σαβατοκίρια από το προσευέχισε στην Αθήνα. Θα λάβει χώρα λοιπόν στο Θέατρο Α, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε για τη διεύθυνση, το δεύτερο πανελλαδικό συμπόσιο του χώρου της αναζήτησης. Θυμάμαι το πρώτο που είχε διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Τιτάνια πριν από 7 χρόνια περίπου, Α, τον Απρίλιο του 2005, ήταν μια πραγματική γιορτή της εναλλακτική αναζήτησης, διήμερο τότε, διήμερο και τώρα. Όπως είπε και ο Ανδρέας, θα διεξεχθεί στο Θέατρο Α, βρίσκεται πατησίων 37 και στο τουρνάρι. να στο Πολυτεχνείο. Είναι ακριβώς ναι, ναι. απέναντι από το Πολυτεχνείο. Όχι, ναι, τέλος πάντων. Απέναντι πάρα, ναι. ακριβώς, Να. Ναι. Από λοιπόν, τη μεριά που είναι το Πολυτεχνείο, έτσι, όχι απέναντι στο άλλο ρεύμα. Νομίζω είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο. Ναι. ναι. Μπορεί να θα μας πείτε εσείς που θα έρθείτε. Όχι, όχι, είμαι σίγουρο. Τέλο πάντων, okay. το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο συμπόσιο είναι μια, αποτελεί μια πρωτοβουλία των εκδόσεων έσοπτρων του περιοδικού Τρίτο μάτι του περιοδικού Χελένικ Κνέξους και σε σχέση με, με την προηγούμενη μάλλον... Uh, με το προηγούμενο πανελλαδικό συμπόσιο είναι ότι συμμετέχει και η ελληνική κοινότητα του μεταφυσικού και το μεταφυσικό.gr σε αυτή την uh, διοργάνωση. Είμαστε λοιπόν και εμείς ως μέλη του μεταφυσικού.gr συνδιοργανωτές αυτής της μοναδικής θα λέγαμε εκδήλωση ε, για τον ε, χώρο της αναζήτησης στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά το δεύτερο πανελλαδικό συμπόσιο είναι αφιερωμένο στο 2012 και έχει ω θέμα 2012 Από την κρίση στην υπέρβαση. Στην ουσία, θα προσπαθήσει αυτό το συμπόσιο να δώσει ένα στίγμα ότι ποιε είναι οι εξελίξει στον χώρο τη αναζήτηση. Ωστόσο, δεν θα μείνει μόνο σε θέματα τα οποία μα έχει συνηθίσει αυτό ο χώρο πιο φιλοσοφικά, πιο αφαιρετικά, στο παράδοξο, στο μεταφυσικό, αλλά θα ασχοληθεί και με το κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθε. Θα προσπαθήσουμε σούμε, να κάνουμε μια προσέγγιση τις κρίσεις που βιώνουμε, είτε είναι πνευματική είτε οικονομική, είτε και τα δύο. Θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και όσοι όλοι εσείς ακούτε αυτή την εκπομπή και σας έχουν εντός αυγικών συνεπάρει τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, θα έχετε την ευκαιρία να βιώσετε δύο μέρες ευτυχίας. Το Από το πρωί μέχρι το αργά το απόγευμα. Θα είναι και τι δύο μέρε, και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχει καθοριστεί, να, πούμε, να το πούμε αυτό, μία συμβολική είσοδος 5 ευρώ και για τι δύο ημέρε. Οπότε, αν κάποιος επισκεφθεί το συμπόσιο το Σάββατο, θα μπορεί με το, με το ίδιο εισιτήριο, φαντάζομαι, να έρθει και την Κυριακή. Το μεταφυσικό.gr να πούμε επίση ότι δεν εμπλέκεται στο θέμα των εισιτήριων, εμπλέκεται σε θέματα διοργάνωση. Έχουμε προτείνει κάποιου ομιλητέ, θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα. Μέσα από αυτό το συμπόσιο θα σου πούμε σε λίγο τι εννοούμε. Να πούμε όμως κάποια πράγματα σχετικά με τα ονόματα τα οποία θα, θα έχουν την ευκαιρία να, να δουν οι φίλοι μα. Λοιπόν, είναι ο Ευστάθιος Λιακόπουλος, όχι αυτός που ίσως σας έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, αλλά ένας πολύ σημαντικό άνθρωπος του χώρου της Εναλλακτική αναζήτησης σε θέματα βουδισμού και εσωτερισμού. Θα είναι ο Βλάσης Ορασιάς, τον οποίο τον είχαμε βγάλει και εδώ στην εκπομπή να μιλήσει για την αρχαία ελληνική θρησκεία μια εκπομπή που είχε κρατήσει αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις δυό μισή, ώρες, μισή ώρες θα είναι ο Γιώργος ο Ιωαννίδης ο συνεργάτης της εκπομπής μας ο αρχισεντάκτη του περιοδικού Μύστερη Επίσης μετά από ένα διάλειμμα το μεσημέρι πλέον του Σαββάτου θα ε, έχουμε την τύχη να ακούσουμε τον Γιώργο τον Κασιμάτη την Μαρία την Τριβέλα τον Νίκο τον Πανπαδρέου τον Άγγελο βιανίτη και τον Ραδάμαρθη Αναστασάκη σας τα είπα πολύ γρήγορα στην ουσία θα ασχοληθούν με πολλά και διάφορα θέματα θα, η κυρία Τριβέλα και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου είναι ολιστικοί ιατροί έχουν επίσημο δίπλωμα ιατρικής ωστόσο έχουν προσπαθήσει να κάνουν ένα άνοιγμα και σε άλλες μεθόδους πέρα από την κλασική ε, ιατρική θα είναι ευκαιρία για όλους εσά που θέλετε να ερθείτε σε επαφή με τις εναλλακτικέ θεραπείες να ακούσετε δύο γιατρός να μιλούν για αυτές Ο Άγγελος Βιανίτη τον είχαμε θαυμάσει και στη Μέτακον που είχε προηγηθεί τον Γενάρη που μας πέρασε Αλλά και στην Αστρική Πύλη και στην Αστρική Πύλη των Ευνογάλων ο ψυχολόγος ο οποίος ειδικεύεται και, στην στε, και με ύπνοση και στα όνειρα είναι εκπληκτικός ο μιλητής ο ο είναι πραγματικά σε καθυλώνει και όντω. Έχει ασχοληθεί με πνοτισμό άνθρωπος και όντω ε, μπορώ να πω ότι οι ομιλίε του υπνοτίζουν με την ενέργεια ότι καθυλώνουν. Και επίση ο Ραδάμαρθη Αναστασάκης, ο οποίο είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διευθυντή στο Ιδεοθέατρο. Να πούμε ότι και τι δύο μέρε θα, θα υπάρχει στο τέλο του προγράμματο ένα χρονικό διάστημα για ανοιχτή συζήτηση ή ερωτήσει του κοινού. Θα τα δούμε όλα αυτά πώ θα διαμορφωθούν. Να πούμε για την πρώτη μέρα του Σαββάτου λοιπόν, ότι κλείνει. Με μια ανοιχτή συζήτηση, μια στροκυλή τράπεζα στην ουσία Όπου ο υποφαινόμενο άντε και δεν φαίνομαι Εγώ λοιπόν ο Ανδρέας Παρνοτισόπουλος και ο Μινάς ο Παπαγεωργίος Συνάδελφος Μαζί με τους εκδότες του Εσωπτρόν, Θα κάνουμε μια συζήτηση περί του γίγνεσθε του χώρου της αναζήτησης Της συμβαίνει στον χώρο που είναι ποιά είναι τα προβλήματα με, θα είναι πολύ ενδιαφέρον για όλους εσάς που, όσοι ασχολείστε με τα τεκτενόμενα του χώρου αυτού Να πούμε ότι το πρόγραμμα της Κυριακής ανοίγει με τα δύο ίδια προαναφερθέντα εκπληκτικά ονόματα, δηλαδή Μινάς Παπαγερίου και Άνδρεα Σπανουτσόπουλος που θα ανοίξουν α, την α, Ναι, τι θέλεις που θα ανοί... <laughs> <laughs> Σε διακόπτω, με συγχωρείς πως το κάνω αυτό πάνω, τη ρήμη του λόγου και σε μπλοκάρω κιόλας, δεν είναι σωστό αυτό. Ελπίζω κάποτε να συγχωρεθώ. Ε, θέλω απλά απ να τονίσω ότι στη δεύτερη μέρα, την ημέρα της Κυριακής όπου το πρόγραμμα αρχίζει γύρω από 10:30, 10 και μισή ε, μαζί με το μηνά θα κάνουν μια εισαγωγή στην ειδική ενότητα που έχει λανσάρει το μεταφυσικό.gr σε αυτό το συμπόσιο και είναι μια προσωπική μα προσπάθεια. Θα, αυτή η ενότητα στην ουσία προσπαθεί να παντρέψει τον ακαδημαϊκό τρόπο σκέψης με τον χώρο της εναλλακτική αναζήτησης. Στην ουσία θέλουμε να παντρέψουμε ίσως πράγματα τα οποία κάποιοι θα θεωρούσαν μέχρι πρώτη ως ξένα. Ωστόσο θεωρούμε και αυτό είναι το στίγμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε ότι τα ακαδημαϊκά εργαλεία μπορούν να βρουν μια θαυμάσια εφαρμογή στον χώρο της αναζήτησης όπως επίσης ο χώρος της αλλακτικής αναζήτησης μπορεί να αποτελέσει μια μοναδική έμπνευση για ακαδημαϊκούς ανθρώπους ώστε να ασχοληθούν με τη θεματολογία του. Και να σας αναλύσουμε τι εννοούμε. Θα είναι μαζί μας την Κυριακή λοιπόν στις 11 το πρωί θα αρχίσει την ομιλία η κυρία Σάσα Τσεϊτού την έχουμε φιλοξενήσει και στην Αστρική Πύλη μας είχε μιλήσει για τον εσωτερισμό. εσωτερισμό αυτή φορά θα μας αναλύσει τα διάφορα εργαλεία της ακαδημαϊκής έρευνας και πώς αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ετών προ όφελο της γνώσης είναι μια ομιλία η οποία χρειάζεται μια τοποθέτηση μάλλον η οποία λείπει ίσως από το χώρο της αναζήτησης και θέλουμε να το προβάλλουμε αυτό γι' αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Τσέιτου ε, υπάρχει μια κρεμότητα μόνο σε ένα όνομα οπότε δεν θα το ανακοινώσουμε ωστόσο είναι γνωστό το θέμα οπότε και ελπίζουμε ότι θα βγει θα ασχοληθούμε με ένα επιστημονικό paper μια επιστημονική προσπάθεια την οποία έχουν φέρει εις πέρα σε ένα μικρό γκρουπ ακαδημαϊκών ανθρώπων Ελλήνων ερευνητών, ελλήνων ερευνητών στην ουσία οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με χρονολόγηση της Οδύσσιας του Ομήρου, μέσα από την επιστήμη της αρχαιοαστρονομίας για να το πω έτσι με απλά λόγια έχουν εντοπίσει διάφορα αστρονομικά φαινόμενα που αναφέρει ο Όμιλος στο κείμενό του, στην Οδύσσια συγκεκριμένα και προσπαθούν με διάφορους αστρονομικούς χάρτες της εποχή. Τότε αρχαίου, πολύ παλιού, να συντεριάξουν ημερομηνίε με αστρονομικά γεγονότα και να δώσουν στην ουσία μια χρονολόγηση των Αμερικών Επών. Εκπληκτικό! Δηλαδή, πότε μπορεί ο Οδησία να επέστρεψε στην Ιθακή. Πολύ ενδιαφέροντο. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να το προβάλλουμε αυτό στο συμπόσιο. Επίση, να... θα είναι καλεσμένο ο κύριο Νίκο Κατσαρό. Θα μα μιλήσει για την επιστήμη τη γεωμηχανική. Ήταν καλεσμένο. Πάλι και αυτό στην Αστρική Πύλη, είναι ένα ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, αν δεν κάνω λάθος. Η γεωμηχανική, η οποία να πούμε ότι σχετίζεται άμεσα με τα chemtrails, έτσι, ναι, για είναι να στην καταλαβαίνει για κόσμου. Το επιστημονικό εργαλείο το οποίο μας εξηγεί τις διάφορες τεχνικές και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο του κλίματος. Ε, δεν θα μιλήσουμε, δηλαδή, αποκλειστικά για τα chemtrails, τα οποία και εδώ ως εκπομπή θεωρούμε ότι είναι ένα επιμέρους δεν είναι, το βασικό είναι οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί ώστε να ελέγχεται γενικότερα το κλίμα και θα κλείσει αυτή η ακαδημαϊκή ενότητα με τον Νίκο τον Κουμαρτζή και τον ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ετοιμάσει σχετικά με τον Άγγελο Τανάγρα ο οποίος υπήρξε στην ουσία ο πατριάρχης της παραψυχολογίας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Έδρασε στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα στη χώρα μας, πάρα πολύ γνωστό, Τότε στην ουσία ο χώρο τη ανακτήκης αναζήτησης ήταν, είχε την πρωτοκαθεριντρία και το σεβασμό και στον επιστημονικό κόσμο κάτι που ίσως δεν ισχύει σήμερα και εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε αυτό το μονοπάτι που θα συντεριάξει την επιστήμη με την εναλλακτική αναζήτηση Ο Νίκο να πούμε, είναι μέλος της ομάδας Gateway και του μεταφυσικό.gr, να περάσουμε γρήγορα-γρήγορα και στην δεύτερη και τελευταία ενότητα που θα έχει όπως σας είπαμε έτσι έναν, περισσότερο, έναν χαρακτήρα περισσότερη επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως χώρα, με την οικονομία μας. Στέφανος Λινέος, Χρήστος Κασταμονίτης, Γιώργος Αλεξάνδρου, ο Δημήτρης ο Καζάκης, ο πολύ γνωστός οικονομολόγος αλλά και ο Γιάννης ο Μούτσος μαζί με τον Σπύρο τον Λαυδιώτη. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα αναπτύξουν μια πληθώρα Πολύ σημαντικών θεμάτων αναφορικά με την επικαιρότητα Λοιπόν αυτά τα λίγα για το συμπόσιο Όπως σας είπαμε Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Μαΐου Μπαίνοντα στο μεταφυσικό.gr Αύριο μεθαύριο μπορείτε να βρείτε το τελικό ορολόγιο πρόγραμμα της εκδήλωσης Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε και από το facebook της Αστρικής Πύλης Stragate FM γράψτε στο facebook και θα μας βρείτε όπου εκεί θα σας ενημερώσουμε με τα τεκτενόμενα του συμποσίου όπως επίσης μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή στο event το οποίο έχουμε δημιουργήσει στο facebook γράψτε β' παναλλαδικό συμπόσιο και θα σα το βγάλει και γραφτείτε στο event ώστε να έχετε την τελευταία ημέρα στο πρόγραμμα Α πούμε τα δεν έχει ανακοινώθει επίσημα ακόμα θα γίνεται απόψε το βράδυ ή το αύριο το πρωί οπότε... Οι ταξιδιώτες της Ασταστατικής Πύλης έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ξέρουν από πριν ποιο είναι το πρόγραμμα. Νομίζω είναι κάτι καλό αυτό, έτσι μια αποκλειστικότητα σίγουρα. Λοιπόν, δεύτερο και τελευταίο θεματάκι α, για απόψεις, στην στήλη των νέων, αφορά ένα πάρτι το οποίο θα λάβει η χώρα όχι αυτό το Σάββατο, το αμέσως επόμενο, δηλαδή το Σάββατο 26 Μαΐου, είναι το πάρτι που θα διοργανώσει το περιοδικό φαινόμενα του ελεύθερου τύπου για τους αναγνώστες του. Να, όχι να σας επενθυμίσουμε, να επαναφέρουμε εντάχει στη μνήμη σας ότι να του περιοδικού είναι εδώ ο συνάδελφος Μινάς Παπαγεωργίου δεν θα το έλεγε ο ίδιος από μόνος του ωστόσο αυτή η ωραία προσπάθεια που γίνεται στα φαινόμενα ε, θα έτσι θέλει να γιορτάσει όλο αυτό το διάστημα και την επιτυχία που είχε αυτό το ένεθετο του ελεύθερου τύπου που θα το βρείτε μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο στην επαυξημένη έκδοση του Σαβάτου μαζί με ένα DVD πάντα δώρο. Λοιπόν, να πούμε ότι το συγκεκριμένο πάρτι, θα είστε όλοι προσκυκλημένοι, θα είμαστε και εμείς φυσικά εκεί, θα λάβει χώρα στο Bar Blow, στο Ψυρί, το Σάββατο 26 Μαΐου, μετά τις 10.00 10 και εμείς το βράδυ θα είμαστε εκεί να συζητήσουμε, να γνωριστούμε, να χορέψουμε μέχρι το πρωί. Λοιπόν, επειδή μια φίλη εδώ στο facebook μας λέει ότι το προσοχές Σαββατοκύριακο έχει πυροβασία, δεν γίνεται να κάνετε, το επόμενο, να, το, να κάνετε το συμπόσιο κάποιο άλλο Σαββατοκύριακο, εντάξει, να της απαντήσω ότι πανελαδικά συμπόσια κορυφή γίνονται μια φορά στα 7 χρόνια, έτσι είναι νομίζω το πιο σημαντικό γεγονός εναλλακτική αναζήτηση Έχοντας ζήσει τουλάχιστον εγώ αυτό το χώρο από το 2002 εκείνη, εκείνη η εκδήλωση θα έλεγα η διήμερη του 2005 τον Απρίλιο Είναι ό,τι πιο κορυφαίο έχω δει να διοργανώνεται Τώρα θα διοργανωθεί το δεύτερο Έχει αποφασιστεί εδώ και δυο 3 μήνες περίπου Από όσο ξέρω, επειδή μου έρχονται και μένα ενημερωτικα ενημερωτικά πυροβασίε Πυροβασίες γίνονται αρκετά συχνά Τρει-τέσσερι φορέ κάθε χρόνο, αν δεν απατώμε. Εντάξει, και να χάσει μία νομίζω θα αξίζει για το συγκεκριμένο Σαββατοκυριακό. Ούτω ή άλλω, για ένα τόσο σημαντικό γεγονό όπω το δεύτερο Πανελλαδικό Συμπόσιο, ακόμα και οι εκλογέ θα μπορούσαν να αλλάξουν ημερομηνία. Με παραλέσαι λίγο. Λοιπόν, ε, επειδή η ώρα έχει φτάσει 11 παραγραφικά από ό,τι βλέπω, να πάμε σε ένα ψυχιαδελικό τραγουδάκι από του Πλασίμπο. Και θα επανέλθουμε αμέσω μετά με την ανάλυση του κεντρικού μας θέματος που δεν είναι άλλο από, τις, από τη μυθολογία και τη νεομηθολογία για την κούφια γη, αλλά και τις παραδόσεις που υπάρχουν εδώ στην, στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. To party Thei pote I was alone falling free trying my best not to forget What happened to us What happened to me What happened as I let it slip confused by the powers that be forgetting names and faces passers-by were looking at me as if they could erase us Κύπηλοι και, και πάλι μαζί σας Επιστρέψαμε λοιπόν να αρχίσουμε με το κεντρικό μας ε, θέμα Είπαμε θα ασχοληθούμε με την κούφια γη και γενικά τι συμβαίνει κάτω από τα πόδια μας Μινά υπάρχουν υποχθόμενοι πολιτισμοί Λοιπόν κοίταξε να δεις όταν ήμουν 17-18 χρονών και είχα περάσει στο πανεπιστήμιο Και μάλιστα είχα δει και τα μούτρα σου για πρώτη φορά στη σχολή ήταν εκείνη η περίοδο που είχε πέσει για πρώτη φορά στα χέρια μου ένα βιβλίο από τι εκδοσης αρχέτυπο Ποτόντου, του Δημήτρη Βαγγελόπουλου, που λεγόταν «Τα υποχθώνια μυστήρια». Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Λοιπόν και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή το είχα τελειώσει από ό,τι θυμάμαι σε 4-5 μέρε. ήταν αρκετά μεγάλο. Είναι από τα, τα βιβλία τα οποία είναι αρκετά πλήρη θα έλεγα ως προς την κάλυψη αυτού του θέματος. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο ανέλυε ουσιαστικά τη θεωρία της κούφιας γης, που τι υποστηρίζει α, εν πολύς, ότι όλα όσα μας λένε για το εσωτερικό του πλανήτη μας είναι ένα ψέμα και ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα, οι οποίοι πιστεύουν ότι στον, στον πυρήνα του πλανήτη μας δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε... Ε, Ξέρει, ο εσωτερικό, πούμε, πυρήνα, δεν υπάρχει πυρήνα, μάλλον στο πλανήτη. Καλού ο, ο μανδία και όλα αυτά Ναι, ναι, δεν υπάρχει τέλο πάντων αυτή η διάταξη. Και, και από τη φυσική του σχολείου. Ακριβώ. Απλά υπάρχει ένα εσωτερικό ήλιο ο οποίο δίνει ζεστασιά ας πούμε, και θερμότητα στο εσωτερικό τη γη και λίγα χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μα Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι άλλοι κόσμοι με του δικού του κατοίκου. Τέλο πάντων αυτό το έντινε αυτή η θεωρία όχι μόνο μέσα από ένα, έναν μανδύα που σχετιζόταν με τις παραδόσεις, τις εσωτερικές παραδόσεις και μυθολογίες λαών, όχι μόνο του ελληνικού και άλλων πολλών όλου του πλανήτη, αλλά και με συγκεκριμένα στοιχεία από τη φυσική έτσι, και την επιστήμη. Δηλαδή χρησιμοποιούσε τέτοιου είδου παραδείγμα, που μου τεράστια ένα τεράστιο εντύπωση, ήταν και η εποχή τότε και θυμάμαι ας πούμε, και στα φόρουμς του του παράξενου και αργότερα στο μεταφυσικό.gr όταν δημιουργήθηκε δύο χρόνια μετά, 2004 δηλαδή θυμάμαι ότι υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις ε, για αυτό το θέμα λοιπόν αυτή ήταν η μικρή εισαγωγή που σκέφτηκα να κάνω αυτό που θέλω να απομεινά είναι ότι εμείς θεωρώ ότι το απομυσινό θέμα θα το προσεγγίσουμε από την καθαρά την άποψη της φυσικής επιστήμης και αν αυτά τα οποία ευαγγελίζεται η θεωρία της κουφιας γης στέκουν με βάση τους σύγχρονους φυσικούς νόμους. Πιο πολύ θέλουν να κάνουν μια ιστορική αναδρομή και να καταγράψουμε όλες αυτές τις παραδόσεις, τους μύθους, τις αναφορές στις θρησκείες, τις, ε, σχετικά πιο πρόσφατες προσπάθειες που έχουν να κάνουν με αυτό το χτίσιμο αυτής της νομηθολογίας. Οφείλω να πω ότι, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν πάνω κάτω σε αυτό όχι ότι αυτό υπερασπίζεται το επιχείρημά μου είναι ότι από την άποψη της φυσικής επιστήμης τα περισσότερα που ακούγονται περί κουφιας γης είναι άνευ κριτικής. οπότε δεν έχει νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο σε αυτήν yeah. την εκπομπή Σωστά. εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή στο πως χτίστηκε αυτή η νομηθολογία στην ουσία η οποία Νομίζω ότι είχε συνεπάρει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού αναγνωστικού κοινού όταν βέβαια. ήταν ειδικά το 99.000 όπως είπε και εσύ προηγουμένως. Βέβαια, εκδόθηκαν βιβλία τόσο για την Κούφια Γη όσο και για την Κύλη Γη τα οποία πούλησαν α, πάρα πολύ καθώς επίσης βέβαια και βιβλία για την α, λεγόμενη Μυστική Αθήνα και Αττική που επίσης πούλησαν δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα. Ήταν η χρυσή περίοδος της αναζήτησης, το αναζήτησης. Όλα αυτά τα θέματα παρικμάσαν και δεν ενδιαφέρουν πια το κοινό Θα τα πούμε στο συμπόσιο αυτό το Σάββατο Μέχρι τότε όμως εμείς να ξεκινήσουμε την αναφορά μας Σε κάποιες παραδόσεις αρχαίων λαών Να ξεκινήσουμε για παράδειγμα κάνοντας μια αναφορά στην, στην ελληνική παράδοση έτσι, Όπου είχαμε το λεγόμενο κάτω κόσμο με τον Πλούτονα Μην νομίζετε ότι αυτά όλα είναι Ω, καθαρά συμβολικά Ναι οι νεκροί έρχονταν στον κάτω κόσμο, διέσχιζαν το ποταμό Αχέροντα, Θα έχετε όλοι υπόψη σα τον περίφημο Χάροντα με τη βάρκα του, που χρέωνε ο Βολό μάλιστα για το πέρασμα, το οποίο, ο οποίο ο Βολός ήταν τοποθετημένος κάτω από τη γλώσσα του νεκρού από τους συγγενείς του. Να πούμε ότι υπήρχαν αρκετές πύλες του Άδη. είχαμε επισκεφθεί με την ομάδα Πιθέας τον Ιούλιο του 2010 στο νοτιότερο μέρο τη υπηρετική Ελλάδα, Τέναρο. Ναι, το, ακροτήριο, το ακροτήριο Τέναρο. Στη ρωμαϊκή μυθολογία επίση, μία είσοδο στον κάτω κόσμο βρισκόταν στο Αβέρνου, σε έναν κρατήρα κοντά στην κήμη της Καμπανία. Να πούμε ότι η κύμη ήταν ελληνική απικία, είχαν έρθει από την κήμη της Έββεια. Και ήταν ο δρόμο όπου ο Ενία χρησιμοποίησε για να κατέβει στον κάτω κόσμο. Έτσι, η λέξη Αβέρνου μπορεί να ήταν υποκατάστατο ολόκληρη τη σημασία κάτω κόσμου και οι Ρωμαίοι είχαν επίσης κάποιες χθόνιας θεότητες που, λεγω, που α, α, α, τις ονόμαζαν Inferni D, δηλαδή Ρωμαίοι θεοί του κάτω κόσμου το... όπως, α, όπως και εμείς είχαν και αυτοί στο πανθεόν τους τέτοιου είδους θεούς όπως επίσης στις Βέδες γίνονται αναφορές για υπόγειους α, και καταχθόνιους κόσμους να μην πούμε και για τη Σαμπάλα για το οποίο, η οποία Σαμπάλα είναι υποτίθεται μια πόλη η οποία είναι θα μένει κάτω από τη γη υπάρχουν και, και τέτοιες αναφορές στον θηβετιανό βου, βουδισμό και όχι μόνο και σε άλλες παραδόσεις Υποτίθεται ότι είναι ο παράδεισος το, το, το, το, το, της ανατολικής εσωτερικής παράδοσης Όπως επίσης μπορούμε να πούμε ότι στην κατηγορία της κουφιάς γης δηλαδή χώρων οι οποίοι βρίσκονται στο, κάτω από τον φλοιό της γης μπορούμε να κατατάξουμε και την χριστιανική κόλαση και την και αντίστοιχη εβραϊκή κόλαση και πάρα πολλές παραδόσεις που θα σας πούμε στη συνέχεια σιγά σιγά, οι διάφορων πολιτισμών, οι διάφορες μυθολογίες οι οποίες έχουν συνδέσει, π.χ. υπάρχουν θεωρίες ότι οι ίνκας προέρχονται ο πολιτισμός ο οποίος εύχεια ξανήν προέρχεται από τα έγκατα της γη. Και γι' αυτό το συνδέουν με το γεγονό ότι εξαφανίστηκαν ξαφνικά. Αυτό που είπες πάντως για τη Σαμπάλα, για αυτόν τον παράδεισο θα λέγαμε των ανατολικών παραδόσεων έχει συνδεθεί άμεσα και με, την, και με την θεωρία της ύπαρξης της πόλης της Αγκάρθα στη νεότερη εποχή, μετά δηλαδή από το 18ο-19ο αιώνα Μία πόλη η οποία υποτίθεται ότι φωτίζεται από τον εσωτερικό ήλιο του πλανήτη μας Την είσοδο για αυτή την, για αυτή την πόλη έψαχναν και είναι γεγονός αυτό δεν είναι, δεν είναι θεωρία Έψαχναν οι Ναζί κατά τη διάρκεια των αποστολών που έκαναν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Εκεί για να κάνουμε έτσι ένα άλμα κοντά στο σήμερα έλαβαν χώρα Διάφορα περίεργα ταξίδια των, των Ναζί στην, στο Θιβέτ, στη Γαλλία, στην Πολωνία, στην Ανταρκτική. Ένα από αυτό που ανέφερα στο Θιβέτ έφτασε αποστολή τους εκεί το 1939 με σκοπό τη διερεύνηση των ισχυρισμών περί της κατάκτησης της Ασίας από τους Αρίους στο μακρινό παρελθόν. Έψαχναν παντού α, τους α, Αρίους. Η... Οι ναζί οι οποίοι είχαν ιδρύσει μία μυστικιστική ομάδα ονόματι Αχνε και αυτή η συγκεκριμένη ομάδα έψαχνε α, τις εισόδους στο εσωτερικό της γης και την αναζήτηση αυτή της πόλης, της Αγκάρθα που αναφέραμε, οι ιστορίες τις οποίες έχουν τη βάση τους στον, α, στις θεωρίες για την ύπαρξη της Σαμπάλα, μία πόλη παράδεισος, όπως είπαμε προηγουμένω. που τουλάχιστον στις συνειδήσεις των ανατολικών λαών, έχει έναν μάλλον συμβολικό χαρακτήρα, όπως ακριβώς ήταν για παράδειγμα τα ηλίσια παιδεία για τους αρχαίους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι με το χρόνο ενέπνευσε αρκετούς α, για να δημιουργήσουν μια ολόκληρη υπόθεση κοσμοθέασης, θα έλεγα, έτσι, για, τον, για την κατασκευή και τη δομή τη γης. Για να κάνω μια να. συμπλήρωση σε αυτά που είπε. Ε... Είναι βέβαια μια χιουμοριστική αναφορά, ελπίζω να την ανεχθείτε αυτή τη φορά, γιατί όχι όμως. Ε, οι Ναζί θα χρειάζονταν πλέον να περιμένουν γύρω στα 70 χρόνια. Πλέον η άρια φίλη υπάρχει και περπατά ανάμεσά μας και αγαπάει κιόλας τους Ναζί. Τέλος πάντων. Η επικαιρότητα με έχει περάσει αρκετά μου φαίνεται, Εμένα, αν θες να συνεχίσεις με διάφορες αρχέ παραδόσεις μετά εγώ θέλω να πάω και λίγο σε αρχαία Ελλάδα, αλλά όχι σε μυθολογία αυτή τη φορά, σε αρχαία ελληνική επιστήμη οπότε θες να κάνουμε Ωραία, τι μάζα. Ωραία, να πά σε αρχαία ελληνική επιστήμη για να περάσω εγώ στο... στα περισσότερο κοντινά μας χρόνια. Ωραία, ε, είναι μια πολύ αξιολογή περίπτωση, νομίζω ότι θα Ήταν πολύ ωραίο να το ψάξετε ειδικά όσοι εσείς συμπαθείτε και αγαπάτε την αρχαία ελληνική επιστήμη Φτάνουμε στον εύδοξο λοιπόν, ο έβδοξο ο Κνίδιος Ο οποίος έζησε περίπου την ίδια εποχή με τον Πλάτωνα Αν μπορούμε να τον αποδώσουμε διάφορες ιδιότητες Ήταν μαθηματικός, αστρονόμο γεωμέτρης, γεωγράφος, μηχανικός, μετερολόγος νομοθέτη, γιατρό και φιλόσοφος όπως ξέρετε τότε, οι άνθρωποι δεν είχαν μόνο μία ιδιότητα, είχαν πάρα πολλές, ειδικά όσοι είχαν τέτοια μόρφωση όπως οι, οι φιλόσοφοι που έχουν μείνει, έχουν αφήσει το όνομά τους στην ιστορία. Λοιπόν, ο έβδοξος ο Κνίδιος, ο οποίος επιχείρησε να κατασκευάσει ένα μοντέλο το οποίο θα εξηγούσε τις διάφορες κινήσεις που κάνει η γη, ένα γεωμετρ... γεωκεντρικό μοντέλο στην ουσία κατασκεύασε και προσπαθούσε να εξηγήσει με αυτό το μοντέλο του Τις κινήσεις των αστεριών, τις κινήσεις του ήλιου, τις κινήσεις που κάνει η Γη. Και τι μοντέλο κατασκεύασε. Στην ουσία, περιλάμβανε συνδυασμούς από ομόκεντρε σφαίρες, εσωτερικές και εξωτερικές. Η εσωτερική σφαίρα αναπαριστούσε την κεντρική και ακίνητη Γη. Φανταστείτε λοιπόν ότι η σημερινή Γη είναι αυτή η εσωτερική σφαίρα του εύδοξου. Οι εξωτερικές τις σφαίρες... Αποτελούσαν του απλανεί αστέρε, τον ήλιο, τη σελήνη και του πλανήτε, οι οποίοι διάρχονταν κυκλικέ τροχέ γύρω από την σφαίρα τη γη με διαφορετικέ ταχύτητε περιστροφή. Στην ουσία, για να μην σα μπερδεύουμε όλα αυτά, το σύστημα του έβδοξου αποτελείται από 27 ομόκεντρε σφαίρε, οι οποίε βρίσκονται σε διαφορετικέ αποστάσει μεταξύ του, τέσσερι για κάθε έναν από του πέντε πλανήτε, Αφροδίτη, Ερμία, Άρη, Δία και Κρόνο. Είναι πέντε πλανήτες που γνώριζε ο Εύδοξος, τρεις για τον Ήλιο και τη Σελήνη και μία σφαίρα για τους απλανείς αστέρες. Τέλος πάντων μέσα από αυτό το σύστημα το οποίο όπως είπαμε ήταν και ο κεντρικό. ο Εύδοξος θεωρούσε ότι η Γη στην οποία ζούμε είναι ένας εσωτερικός πλανήτης, μια εσωτερική σφαίρα και υπάρχουν άλλες σφαίρες. Από πάνω μας κάποια, μια θεωρία οποία έρχεται και συντεριάζει με τις θεωρίες που ακούστηκαν εκεί στα τέλη του 17ου αιώνα μετά ξανά, μετά τον Εύδοξο. Ε, είναι αρκετά αξιοπρόσεκτη η περίπτωση του Εύδοξου γιατί νομίζω ότι είναι ο πρόγονος των σύγχρονων θεωριών περικού και όχι η παραδόση που έχουν ακούσει από τους άλλου λαούς. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αρκετέ θεωρίες α, Ελλήνων α, δεν ξέρω βέβαια πότε έζησε ο Εύδοξος στην στιγμή δεν, δεν μπορώ να το βρω, αλλά αρκετές, αρκετές θεωρίες για την... Α, τον Πέμπτο Ένα, εντάξει, σχετικά τέταρτο. Έζησαι ε, σχετικά κοντά στην εποχή μας, μάλλον σχετικά αργά. Υπάρχουν α, οι θεωρίες και ναι. οι απόψις των προχριστιανικών... Α, τον, μάλλον των προσωκρατικών Ελλήνων φιλοσόφων, από τι οποίε επηρεάστηκαν και επηρεάζονται ακόμα και σήμερα όσοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Αλλά Να, αυτό είναι ναι. ένα άλλο θέμα το οποίο θα μα απασχολήσει σε μια άλλη εποχή. Εκτό από την Hollow Earth, δηλαδή την κούφια γη, υπάρχει και η θεωρία τη Flat Earth, δηλαδή τη επίπεδης γη, στην οποία εντάξει ας, είναι μια ολόκληρη εκπομπή και, και παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον η επίπεδη γη από την κούφια γη. Μια μικρή παρένθεση Να. σε αυτό και συμπλήρωση είναι ότι για όσους αγαπούν πολύ την φυσική και τους νόμους της βαρύτητας και τα λοιπά αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο site της Flat Earth Society όπου οι άνθρωποι επιχειρούν να χτίσουν μια ολόκληρη φυσική γύρω από το γεγονός, από το θέσφατο το οποίο θεωρούν ότι εκεί είναι επίπεδ Ακριβώς, λοιπόν να πούμε ε, ερχόμενοι και πάλι πιο κοντά στο, στο παρόν ότι όλη αυτή η υπόθεση με την κούφια γένα ζωπηρώθηκε Εκεί κατά τη διάρκεια των, Στα τέλη του 18ου Με αρχές του 19ου αιώνα Μέσα από κάποια βιβλία Επιστημονικής φαντασίας Είχαμε τον Έντμοντ Χάλεϊ Που αν δεν κάνω λάθος Έχει το, το θέμα του Σχετίζεται άμεσα με το θέμα του ναι, βέβαια. κομίτη, βέβαια Ο οποίος το 1692 ε, Πρότεινε την ιδέα της ε, Κούφιας ε, Αυτό είναι κάτι το οποίο Είναι σχετικά άγνωστο έτσι στους περισσότερους στην ουσία πρότεινε ότι υπάρχει ένας πυρήνας, ο οποίος είναι μια σφαίρα... και σε απόσταση από τον πυρήνα υπάρχουν τρεις εξωτερικοί φλοιοί στην ουσία... όπου ο κάθε φλοιός, ανάμεσα στα στρώματα που διαμορφώνονται, λοιπόν τα τρία στρώματα... υπάρχει ατμόσφαιρα και μπορεί και να κατοικούνται. Επειδή όμως έκανα λόγο για βιβλία και έργα επιστημονικής φαντασίας... Ο Λόρδος Λίτον, στο βιβλίο του «Η Επερχόμενη Φιλή», ο Λίτον ο οποίος έζησε από το 1803 μέχρι το 1873, αναφέρει εκεί μέσα ότι ακολουθώντας τις τοές ενός μεταλλίου, να πούμε ότι είναι ε, το βιβλίο φαντασίας, ακολουθώντας λοιπόν τις τοές ενός μεταλλίου βρέθηκε σε ένα υπόγειο κόσμο όπου συνάντησε φτερωτά όντα καθώς και μία φιλή που αποκαλεί τον εαυτό βρύλια. Ίσως θα έχετε ακούσει σίγουρα την, ε, τη λέξη βρύλ κατά το παρελθόν από εκεί προέρχεται από την επερχόμενη φυλή του Λίτων η δύναμη βρύλ, όπως χαρακτηριστικά την αναφέρει μέσα στο έργο του είναι η υπέρτατη γήινη δύναμη και δημιουργείται από τη συλλογή της εθερικής ενέργειας της γης σε σύνδεση με την προσωπική ενέργεια του ανθρώπου με όλα αυτά τα θέματα συνδέθηκαν αργότερα διάφορες θεωρίες που α, ενέπλεκαν τα υπερόπλα Τέσλα, την οργογενήτρια Ράιτ Uh, τις δυνάμεις του μέσμερστον, στον υπνατισμό και πάρα πολλά άλλα πράγματα. επίσης βέβαια είχαμε και του uh, και το ταξίδι στο κέντρο της γης, έτσι, του Ιουλίου Βέρν. Εκπληκτικό βιβλίο, το έχω διαβάσει. Στην εφηβεία μου βέβαια. Ήταν ακόμα ένα βιβλίο... Εκπληκτικές περιγραφές έτσι. Ήταν εκπληκτικές περιγραφές και πρόκειται για ακόμα ένα βιβλίο το οποίο α, είναι γεγονός ότι επηρέασε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν και συνεχίζουν να πιστεύουν στη θεωρία της κουφιασγής και έχουμε δει και αρκετές κινηματογραφικές ταινίες στην α, νεότερη εποχή, τα τελευταία 20-30 χρόνια τα οποία επαναφέρουν αυτό το θέμα Βέβαια δεν είναι ταινίες που οι οποίες δρέπουν δάφνε υποκριτικών ικανότητων ή Όσκαρ, ωστόσο είναι εσείς αυτό το είδος τη επιστημονική φαντασία που αρέσει και μας αρέσει πολύ, πιο πολύ στο μηνά θα έλεγα. Ναι βέβαια, οτιδήποτε είναι επιστημονική φαντασία, είμαι φουλ υπέρ. Α, δεν ξέρω αν έχεις Α, κάτι να πεις να περάσουμε λίγο και στα της Ελλάδας. Ε, είναι πάρα πολλά, ωστόσο μάλλον θα πρέπει να τα προσπεράσουμε, δηλαδή, ότι πώς οι πολιτισμοί έχουν παραδόσεις οι οποίε συνδέονται με την πεποίθηση ότι είτε προερχόμαστε από τα έγκατα της γης, είτε ότι υπάρχουν στα έγκατα της γης άλλοι πολιτισμοί, συγγενικοί με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι αμέτρη διόντως. Δηλαδή να μιλήσουμε για, για διάφορε φυλέ στην Ινδία, για τους κέλτες που είχαν παραδόσεις, για τους λαούς τους Μετοποταμία, τους Ινδιάνους της, των Ηνωμένων Πολιτειών, τους Ινδιάνους που, της Βραζιλίας, είπαμε και για τους σύνκαζ οι Θράκες, οι Ιδάκες που είχαν τον αρχαίο θεό Ζάλμοξη. Ε, και υπάρχουν και πολλές πιο σύγχρονες θεωρίε. δηλαδή τα πιο, τα πιο εντό εντός εγωγικών ακούστηκαν το, τα πολύ πρόσφατα χρόνια βέβαια. Πριν περάσουμε στο παρόν μου, έδωσε την ευκαιρία, επειδή επανήλθαμε, γυρίσαμε ξανά πίσω στο, στο παρελθόν, πρέπει να αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, ότι πέρα από όλες αυτές τις θεωρίες περί της κούφιας γης, βλέπουμε ότι όντω από την αρχαιότητα ο άνθρωπος έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το εσωτερικό της γης. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για παράδειγμα τα σπήλαια όπου κάνει μυστήρια, τα χρησιμοποιεί σαν λατρευτικούς τόπους συγκεκριμένων θεοτήτων. Υπάρχει και ένας θρησκευτικός, μεταφυσικός ή μυστικιστικός, αν θέλετε, χαρακτήρας του εσωτερικού του πλανήτη μα που μπορεί να έχει χίλιε δυο συμβολικέ προεκτάσει και φυσικά τον οποίο δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανεί. Θα μπορούσαμε να. Αν, τώρα μου ήρθε αυτή η προσεγγίση, δεν ξέρω, νιώθω ότι μου έρθει η φώτιση mm. να. Αρχίζω Μπορούμε και ανησυχώ. Να, ναι, όντω, και εγώ ανησυχώ. Μπορούμε να πούμε ότι ο συμβολισμό του σπηλαίου γενικά θα λέγαμε ότι μπορεί να αναχθεί ω ένα συμβολισμό τη μήτρα. Η προστασία, αν θυμάστε, οι, οι πρωτόγονοι άνθρωποι για να προστατευτούν από τα, τα διάφορα στοιχεία της φύσης, έβρισκαν καταφύγιο στα σπήλαια. Ένα, το σπήλαια και το εσωτερικό της γης, στην ουσία, συμβολίζει τη μάνα, τη μάνα γη. Και εκεί ο άνθρωπος βρίσκει παρηγοριά, ανοίγει την ψυχή του, βρίσκει ασφάλεια. Μήπως πρέπει να επιστρέψουμε στις σπηλαιές. Ας μην ξεχνάμε και το μύθο του σπηλαίου, βέβαια, έτσι, στον Πλάτωνα. Πλάτων, ναι. Και εκεί βρίσκουμε πάρα με τον εσωτερικό κόσμο του πλανήτη μα. Για να έρθουμε τώρα λίγο στο, στο παρόν ή στο κοντινό παρελθόν, τέλο πάντων, και για όσου έχουν ασχοληθεί με το θέμα, να πούμε ένα ζήτημα που μα είχε απασχολήσει την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή εγώ το θυμάμαι από τα χρόνια του Πανεπιστημίου, εκείνο το περιβόητο ταξίδι στην κούφια γη με το, με το τεράστιο παγοθραυστικό που υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε από την Βόρεια Αμερική και θα κατέληγε στο υποτιθέμενο άνοιγμα. Εκεί στο, πολύ κοντά στο Βόρειο Πόλο, βορειο... φαίνει... βορειοδυτικά της Γρηλανδίας, Φαλαφιένα. αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τέλο πάντων. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι, το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να πληρώσει κάποιος, δεν θυμάμαι, γύρω στα 6.000 ευρώ. Ήταν πολλά τα λεφτά τα οποία ζητούσαν ναι. για αυτό το ταξίδι και μου φαίνεται και πολύ ωραίε θύμησες από τα φοιτητικά χρόνια, όπου... Ο φίλος μας, ο Δημήτρης Σωσιαντίκος, για να τον κάνω και επισήμως, Ρεζίλη, είχε μονίμως κολλημένη έτσι. την ανακοίνωση του ταξιδιού στον τοίχο του για πολλά χρόνια. Μέλος του Κέντρου Αναζίτης Πανεπιστημίου Αιγαίου, απίστευτες συζητήσεις έτσι, ε, φιλοσοφικές και παράξενες. Στον μπαλκόνι μεσαίου. Ένα θέα ταξίδι βέβαια παρολόγος. που ποτέ δεν έγινε, ωστόσο δεν έγινε. άλλαξε και μορφή στο πέρασμα του χρόνου, αν δεν ναι, κάποια μηνά. στιγμή, αν δεν κάνω λάθο, απεβίωσε ο άνθρωπο ο οποίο υποτίθεται ότι θα το οργάνωνε. Ε, νομίζω ότι... Επανασχεδιάστηκε και στο τέλο τώρα αυτή τη στιγμή έχει εντελώ εγκαταληφθεί. Λοιπόν, ιδέα. επειδή πρέπει να το είχα κοιτάξει πρόσφατα το θέμα αυτό, ε, γιατί δεν το έχω προετοιμάσει τώρα για αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι υποτίθεται ότι είχε δημιουργηθεί άλλο ένα ταξίδι στην κουφιαγή το οποίο όμω θα ήταν πνευματικό. βάλιστα Εντάξει. Τέλο πάντων, θα έχουν και την χαριτωμένη του έτσι έκφραση. Ελπίζουμε να μην χάθηκαν λεφτά μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια γιατί είναι ένα υπαρκτό κίνδυνο. Ωστόσο, στο κυνήγι τη κούφια γη είχαν επιδοθεί πάρα πολλοί εξερευνητέ. Δεν είναι τυχαίο που κάναμε αυτή την αναφορά. Οι πρώτοι, στην ουσία, εξερευνητέ οι οποίοι ήθελαν να εξερευνήσουν την Αρκτική και την Ανταρκτική, στην ουσία ήταν ίσω και οπαδοί τη κούφια Γιατί υπήρχαν διάφορε θεωρίε οι οποίε εκείνη την εποχή είχαν γνωρίσει. Μπορούμε να πούμε εξαιρετική δημοφιλία, προσέλκυσαν διάφορου ανθρώπου οι οποίοι ήθελαν να εξερευνήσουν του πόλου γιατί θεωρούσαν ότι εκεί βρίσκονται τα ανοίγματα για το εσωτερικό τη γη. Και πολλέ αποστολέ οργανώθηκαν με αυτή την ε, λογική ναι, να και πούμε... στην Αρκτική και στην Ανταρκτική. Μία από τι πιο ενδιαφέρουσες που μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, το είχα διαβάσει ένα άρθρο του περιοδικού Τρίτο Μάτι, ήταν εκείνη του Ναβάρχου Μπερτ, ε, εκεί γύρω στη δεκαετία του 20 με 30 όπου ο Μπέρντ ήταν ναύαρχος του α, της αεροπορίας, μάλλον όχι ναύαρχος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και είχε πετάξει πάνω από την Ανταρκτική και ανέφερε στο, στο ημερολόγιο του, είναι γεγονός, υπάρχουν τα ημερολόγια του, α, ότι κάποια στιγμή μπήκε σε μια περίεργη περιοχή, έφυγαν, εξαφανίστηκαν ξαφνικά οι πάγοι και είδε ποτάμια, ζούγκλες τροπικές και ανέφερε ακόμα και την ύπαρξη ενό μαμούθ και μάλιστα σύμφωνα με κάποιες θεωρίες υποτίθεται ότι κάποια από τα φιλμ τα, τα οποία τράβηξαν είχαν παιχτεί για λίγα 24 ώρες σε κάποιους κινηματογράφους της, των ΗΠΑ ΕΠ. όταν επέστρεψε πίσω από το ταξίδι του βέβαια αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί γιατί όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιου είδους ιστορίες υποτίθεται ότι τα συγκεκριμένα φιλμ καταστράφηκαν και χάθηκαν. Λοιπόν, αυτή ήταν και η ιστορία του Ναβάρχου Μπέρτ. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, λοιπόν, ήδη από το 1818, ναι. ε, με, σύμφωνα με τον John Cleves Symes, ο οποίος διοργάνωνε και αποστολές στον Νότιο Πόλο. Έκανε πρόταση, μάλλον, για να διοργανωθεί αποστολή στον Νότιο Πόλο. Ε, υπήρχαν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο John Quincy Adams, ο οποίος είχε πει ότι θα ενέκρινε μια τέτοια αποστολή, για να εντοπίσουν το άνοιγμα για την κουφιαγή. Αυτά που σας λέμε δεν είναι τρέλες. Ωστόσο, δυστυχώς, έχασε την Προεδρία και ο επόμενος Πρόεδρος, ο Άνδρου Τζάκσον, δεν ήθελε να χρηματοδοτήσει μια τέτοια αποστολή Και λέγεται ότι η φήμη που είχε βγει ότι ο Άντριου Τζάκσον Είναι οπαδός της, επίπεδης, της, της flat earth, της επίπεδης, επίπεδης. Της γης Είναι αυτή η αιτία που δεν ενέκρινε την αποστολή για την έβρεση της κούφιας γης και Πάρα και... πολλά πράγματα Μας φαίνονται αυτή τη στιγμή περίεργα Είναι το, το πρόβλημα όπω έχει πει και ο Θανάσης Βέμπος του παροντισμού Δηλαδή ναι. κρίνουμε τα γεγονότα του παρελθόντος με τα μάτια του παρόντος. Εκείνη εκεί η περίοδος, δηλαδή 1790 με 1820 ή ακόμα μέχρι και το 1870, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα και έχω βρει σχετικά από κόμματα εφημερίδων της εποχής στη Βρετανία. Ε, μιλάμε για μια εποχή όπου ο άνθρωπος όχι μόνο δεν είχε καν διανο... διανοεί το καν να εξερευνήσει το διάστημα, δεν είχε καν εξερευνήσει τον ίδιο τον πλανήτη. Οπότε θέματα τα οποία σχετίζονταν με τη φυσική, με το, με το σχήμα το ίδιο της γης, με πράγματα τα οποία για μας σήμερα 22. τα θεωρούμε θέσφατα, εκείνη την περίοδο κονταροχτυπιούνταν επιστήμονες, ειδικοί ή ερευνητές, ακόμα και στι αίθουσες των πανεπιστημίων. Το 9 1870 γίνονταν debate σε Βρετανικά πανεπιστήμια, όπου οι εφημερίδες οι σοβαρές της εποχής αναφέρουν ότι ο Τάδε, ο, ο Ρόμπερτσον, είχε το ψευδόνυμο Parallax τότε, ένας απλός ερευνητής, ο οποίος η ρητορική του ήταν, σχετιζόταν κυρίως με ζήτημα do it yourself, δηλαδή προέτρεπε τους ανθρώπους να κάνουν πειράματα οι ίδιοι για να αποδείξει τα λεγόμενά του είχε κερδίσει τις εντυπώσεις από φυσικούς, πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς εποχής σε ό,τι αφορά το θέμα του σχήματος της γης είχε πείσει δηλαδή τους παρευρισκόμενους στο debate μέσα στο πανεπιστημίο ότι η γη είναι επίπεδη οπότε μιλάμε για μια εποχή στην οποία όλα εκείνα τα θέματα ήταν ρευστά Εμά τώρα μπορούν να μας φαίνονται έτσι γελία. Αλλά τότε μόνο γελία δεν ήταν. Βέβαια σκεφτείτε και με αυτό ίσως κλείσουμε την ιστορική αναδρομή στο θέμα και ίσως να επιχειρήσουμε να πούμε κάποια πράγματα και για το σήμερα. Ε, σκεφτείτε όλες εσείς οι αγαπημένοι μας φίλοι της Αστρικής Πύλης αλλά και εμείς να αναλογιστούμε όλη αυτή τη δεδομένη και τετριμμένη γνώση που έχουμε μέσα μας αν την κατέχουμε. Είναι κάτι το οποίο... Είχε υποθεί και, από τον, και στην εκπομπή μας από τον κύριο Θεοδοσιόν, θυμάμαι, σε μια συνέντευξη, ότι μπορεί ο πολιτισμό να έχει προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά ίσω το γενικό επίπεδο της γνώσης να παραμένει στην ουσία σταθερό. Με ποια έννοια, ότι δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ. Ε, Ποιο από εμάς μπορεί να απολογίσει, ενώ είναι γνώση την οποία την έχουμε πάρει υποτίθεται στο, στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή αντε και στο Λίκιο, που δεν είναι υποχρεωτικό. Ε, Ποιο μπορεί να απολογίσει με το χέρι μια τετραγωνική ρίζα ενό ε, δύσκολου αριθμού, όχι δύσκολο και του πιο απλού. Με το χέρι, χωρί κομπιτεράκι. Δύσκολο. Εγώ ε, ε, ε, απλά θυμάμαι ότι είχε γίνει μια αναφορά, δεν θυμάμαι τον τρόπο που βρισκόταν. Ε, άμα καθίσουμε να συγκεντρωθούμε, να το βρούμε τέλο πάντων. Και υποτίθεται ότι έχουμε περάσει από πολλά στάδια τη εκπαίδευση. Τέλο πάντων. Να έρθουμε και λίγο σε σήμερα. Γιατί... Μη θεωρούμε δηλαδή δεδομένη να. τη γνώση τη πραγματικότητα. Επειδή έχουμε γύρω στο πεντάλεπτο λεπτό, το βλέπω εγώ, έχουμε ήδη καθυστερήσει λίγο για το διάλειμμά μας, να πούμε και λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο. Όπως σας είχαμε πει στον, στην εισαγωγή μας στην Ελλάδα κατά την, από τα μέσα περίπου τη δεκαετίας του 1990 μέχρι και τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000, το θέμα της κούφιας γης έπαιζε πάρα πολύ στην επικαιρότητα την εναλλακτική, εκδόθηκαν αρκετά για τα ελληνικά δεδομένα βιβλία, με θέμα την κούφια γη, με θέμα την κύλη γη α, χιλιάδες ήταν οι αναγνώστες α, οι οποίοι τα τίμησαν αναφέρονταν σε συγκεκριμένα δεν, δεν, ανέπτυσαν μόνο την, δεν ανέπτυσαν μόνο την θεωρία καθεαυτή αλλά προχωρούσαν και σε περισσότερο πρακτικά πράγματα, δηλαδή προέτρεπαν τους αναγνώστε να επισκεφθούν συγκεκριμένα σημεία στην Αττική ειδικά στην υπόλοιπη Ελλάδα από, την οποία από τα οποία υποτίθεται ότι ξεκινούσαν ολόκληρε στοές οι οποίε σε έβγαζαν με κάποιον υπερφυσικό θα έλεγα τρόπο πολλά χιλιόμετρα μακριά Uh, βέβαια να πούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ερευνητές όταν το θέμα ξεκίνησε να ξεφουσκώνει uh, μίλησαν τελικά και είπαν ότι δεν υπήρχε τελικά uh, δεν εννοούσαν ότι υπήρχε η κούφια γη ακριβώς έτσι σε καθαρά πρακτικό επίπεδο αλλά επρόκειτο για μια περισσότερο μεταφυσική και παράλη, σε παράλληλη διάσταση έξτρα γεωγραφία ή κάτι τέτοιο Πράγμα το οποίο ουσιαστικά εντάξει, άλλαξε τέλος νομίζω τα όσα έλεγαν. Επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον που μπορούμε να πούμε είναι ότι διοργανώνονταν εκδρομές και αυτό είναι άλλο ένα θέμα που οφείλουμε να θίξουμε Εκδρομές στην κούφια γη με Πούλμαν και αρκετούς συμμετέχοντες και μάλιστα γνωρίζουμε, αυτό τώρα είναι off the record πληροφορία, την οποία όμω τη μοιραζόμαστε εμείς... Στο, με το κοινό μας γνωρίζουμε σαν άνθρωποι οι οποίες, στους οποίους κατεύθαναν τέτοιες πληροφορίες στα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρχαν άνθρωποι που πλήρωναν άλλους γνωστούς τους κατά τη διάρκεια αυτών των εκδρομών να κάνουν θορύβους μέσα στις πυλές με σκοπό να πείσουν τους παρευρισκόμενους εκδρομείς ότι κάτι παίζει εκεί και μάλιστα είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έκαναν, αυτά τα, έκαναν αυτές τις πράξεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αργότερα έβγαιναν στα διαδικτυακά φόρουμς και ηρωνεύονταν α, τους χρήστες οι οποίοι υποτίθεται ήταν υπέρμαχοι παράξενων θεωριών. Ήταν απίστευτα τέλος πάντων πράγματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν αυτή τη στιγμή τους περισσότερους από τους ακροατές μας αλλά εμείς οφείλουμε να τα πούμε σαν α, μια επισκόπηση Τη κούφιολογικής, θα λέγαμε, διαδρομής αυτού του ρεύματος στη χώρα μας. Μπορούμε να πούμε ότι η κούφια γη είναι άλλο ένα θέμα στο οποίο επένδυσε και το εκδοτικό κατεστημένο, δεν το λέω με απαραίτητα κακή αυτό, εκδοτικό κατεστημένο του χώρου της αναζήτησης και πολλοί συγγραφείς οι οποίοι μυρίστηκαν ευκαιρία για δόξα κυρίω και λιγότερο το χρήμα που πάντα παίζει ρόλο αλλά νομίζω ότι η δόξα έχει την πρωτοκαθεδρία σε όλα αυτά βρήκαν μια ευκαιρία άλλη μια φορά να αποκτήσουν χιλιάδες οπαδούς να συζητηθεί το όνομά τους <laughs> πολύ σημαντικό είναι βέβαια ότι άμα ψάξει κάποιος την ιστορία διάφορων ανθρώπων οι οποίοι ίσως προστατούσαν στην Ελλάδα στο κίνημα της κούφιας γης θα δει ότι κάποιοι από αυτού υπήρξαν και συνεργάτε του προέδρου τη Χρήση Αυγή, του κ. Μιχαλολιακού. Προέδρου ή γραμματέα. Δεν ξέρω τι εραστικά. Ο γραμματέα, έχουν... νομίζω. Οκ, ναι. okay. να μην κάνω και λάθο. Ε, για να καταλάβετε ότι όλα αυτά συνδέονται και πώ έγινε μια μικρή αναφορά πριν, με τι διάφορε νομοσυλλογικέ θεωρίε και τα διάφορα. και το... τα μυστικιστικά σενάρια, είναι Ναζί πολύ ιδιαίτερη σχέση. Αυτό ίσως εικόνει και ολόκληρο αφιέρωμα σε εκπομπή Αλλά δεν είναι το κλίμα των ημερών κατά λεωτούς ή άλλους Παρουσιάζει πολύ μεγάλο προσωπικά. ενδιαφέρον Είναι Εντάξει. όχι πολύ ενδιαφέρον, είναι και εμπορικά θέματα αυτά Αν παρατηρήσετε πολλά περιοδικά, πάρα πολλά όμως Επιλέγουν να επικονίζουν σφάστηγες, ναζιστικές σφάστηγες συγκεκριμένα Όχι την αρχαία, τη σφάστικα τη γνωστή Ωστε να ανεβάζουν τις πωλήσει. Είναι πολύ στάνταρ αυτό και το ξέρουν οι άνθρωποι των εκδόσων. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερα, όχι ότι αποκαλύπτω κανένα φοβερό μυστικό. Αλλά αν δείτε τα εξώφυλλα των περιοδικών τα οποία ορισμένοι από εσά θα δείτε ότι υπάρχουν πληθώρα τέτοιων συμβόλων γιατί τσιμπάει ο κόσμο εντό και εκτό εισαγωγικών. Δεν το λέω για κάκο πάντα. Ε, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το θέμα. Δεν κάναμε μια τόσο μεδια, μεγάλη αναφορά στο σύγχρονο αλληλικό γνέστε, ωστόσο... Είπαμε πολλά πράγματα τα, τα οποία... βασικά τα είπαμε ναι, και ναι. είπαμε πράγματα του παρασκηνίου. Στην ουσία δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο μας θεωρείτε αλλά ρωτώντας πα στην πόλη, όπως λέει μια παρεμία. Έτσι είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί εδώ με τον καλεσμένο, με τον απόψινό μας καλεσμένο, τον σπηλεολόγο, τον κύριο Νίκο Λελούδα. Θα συνεχίσουμε α, τη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Θα μπούμε έτσι και λίγο περισσότερο στον κόσμο της σπηλεολογίας. Θα ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από τα πόδια μας, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω για όσους έχουν απορίες, Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Stargate FM ή η ραδιοφωνική αστρική πύλη στο facebook καθώ επίσης και στο email stargatefm.gmail.com Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν ένα τραγούδι από τους αγαπημένους Κάρμα Την καινούργια τους επιτυχία νεοραγιάδες Το οποίο είναι ένα τραγούδι που πραγματεύεται την σύγχρονα τεκτενωμένα της ελληνικής πραγματικότητα, Σε πολύ λίγο μαζί σας με τον σπηλολόγο κ. Λελούδα Θα το ρωτήσουμε τα πάντα έτσι τι έχει βρει εκεί κάτω Πάμε σε λίγο θα μας Πάλι μαζί σας. Ατλαντίς η πιο μεγάλη παρέα των ΕΦΜ. Και μόνο πορεύεσαι, μη χάσει μερτικό από τη μίζερη σωτιά σου. Και όλα αυτά που κάποτε φώναζες, ενιές που ποτέ σου δεν γνωρίζες. Απλά κονόμησες με λόγια αλλοντά. 105,2 Λοιπόν, ραδιοφωνική αστρική πύλη και πάλι μαζί σας Έχουμε περάσει πλέον στην α, δεύτερη ώρα της αποψινής μας εκπομπής Είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά ε, Στην παρέα μας είναι και ο ίσως ο γνωστότερος Τέλος πάντων δεν χρειάζεται πάντα τα μεγάλα τα παχιά λόγια για ανθρώπους Οι οποίοι έχουν αποδείξει με το πολύχρονο έργο τους Ποιοι είναι στον χώρο τους Μιλάμε για τον κύριο Νίκο Λελούδα, ο οποίος είναι από τους αρχαιότερου εντός εισαγωγικών και εκτός ενδεχομένων θα μας πει ο ίδιος, σπηλολόγους της χώρας μας, με μακρά παράδοση στο άθλημα και στην τέχνη της σπηλολογίας. Ε, ας τον καλωσορίσουμε. Κύριε Λελούδα, είστε στην παρέα μας. Ε, ναι. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και, το... και τον Μινά και εσένα, Ανδρέα. Παλή γνώριμη, είμαστε από το 2004... Πολύ ωραία, λοιπόν... Έτσι είναι να καλωσορίσουμε λοιπόν και τον κύριο Λιλούδα στην επομπή Πολύ χρονή είναι η γνωριμία μα και πολύ χρονή είναι και η αγάπη μα στην σπηλολογία Έτσι δεν μηνάω, όμως ας προχωρήσουμε και στην συνέντευξή μα. Λοιπόν κύριε Λιλούδα, καταρχά θα ήθελα να, σας, να ξεκινήσω αυτή τη συνέντευξη ζητώντα σα να, να μα πείτε κάποια πράγματα σχετικά με την πορεία σα Σε αυτό το σκοτεινό κόσμο των σπηλαίων Ευχαριστώ πραγματικά στην κυριολεξία σκοτεινό κόσμο και όχι μεταφορικά. Ε, προσωπικά ασχολούμαι από το 1976 μέσα από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία που είναι και ο παλιότερος φορέας που ασχολείται με την έρευνα και την εξερεύνηση των σπηλαίων. Ε, δηλαδή 36 χρόνια. Πιο πριν επίσης ενδιαφερόμουν σαν, σαν έφηβος πια σαν παιδί αλλά δεν μπορούσα να... Νομικά, α το πούμε, δεν είναι να ασχοληθώ υπεύθυνα με τη σπιτιολογία. Τα τελευταία χρόνια είμαι σχεδόν ανεξάρτητος, μπορώ να πω, από συλλόγους και ε, κάνω έρευνες πανελλαδικά μέσω όλων των συλλόγων στην κυριολευθία. Μάλιστα. Κύριε Λιλούδα, επειδή κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, αν μας ακούγατε, αναφερθήκαμε στην, στη θεωρία της κούφιας γης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν περάσουμε σε λεπτομέρειες και μας πείτε και εσείς την άποψή σας για όλα αυτά, θα ήθελα να μας πείτε αρχικά πότε ακούσατε για πρώτη φορά τις συγκεκριμένες θεωρίες και να, ρωτήσω, να, κάνω και, να το συνδέσω και με μία άλλη ερώτηση. Ε, θα ήθελα να μας πείτε και αν, ε, ε, αν παρατηρήσετε τον ερχομό σε, στους συλλόγους στους οποίους συμμετείχατε ατόμων τα οποία είχαν αυτό το κίνητρο, δηλαδή είχαν το κίνητρο να έρθουν σε επαφή με τον, με το, με τον υπόγειο κόσμο, έχοντας όμως στο μυαλό του αυτού του είδου της θεωρίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω η απάντησή σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι, είχα ακούσει τις, τα προηγούμενα σχόλιά σας, τα οποία ήταν πάρα πολύ αυστοχαομολόγω. Πράγματι, λοιπόν, αρχές δεκαετίας του 90, 91, 92, κάπου εκεί αν δεν απατώμε, Άρχισαν στην κυριολεξία σαν μανιτάρια να ε, βγαίνουν, να, να φύγονται διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι όπως ονομάζω εγώ έρευνητέ, ε, συγχρόνως με τα βιβλία τα οποία εξέδιδαν στα οποία υποτίθεται έγραφαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και περιπέτειες και ιστορίες ε, από συγκεκριμένες εξερευνήσεις σε όλη την Ελλάδα από σπήλαια, μετα... παλιά μεταλλεία και οτιδήποτε υπογείο που βέβαια εμεί οι ενασχολούμενοι ήδη τότε πολλά χρόνια με τη σπηλιολογία κατά το, την κοινώς λεγόμενη έκφραση που έχει γίνει του σύρμου πέσαμε από τα σύννεφα πρώτη φορά ακούγαμε τα ονόματά τους ε, δεν ε, υπήρχε καμία ενασχόληση εκ μέρους τους ε, μέχρι, ε, πρώτη φορά τους ακούγαμε στην κυριολεξία ε, και όσο για την ε, τον ερχομό στους σπηλιολογικούς συλλόγου ατόμων που επηρεάστηκαν επίσης πολύ ευστοχή ερώτηση γιατί ε, την μεν εποχή τότε, είπαμε στη δεκαετία του 90 αρχές με τέλη περίπου, που μες ουρανούσαν, ε, συζητάμε για δύο-τρία άτομα, ίσω ε, τέσσερα το πολύ οι ε, υποτιθέμενοι ερευνητέ με τα βιβλία τους. Την εποχή λοιπόν εκείνη, ε, είτε ο του με τη καλή έννοια, είτε ο παδίτους με την καλή έννοια, ήρθαν ε, στους συλλόγου άλλοι στην κυριολεξία για να μάθουν τα μυστικά μας εντός εισαγωγικών, ε, ότι επέμεναν όλοι ότι ξέρουμε πράγματα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε τα γνωστά είναι ότι έχουμε γνώσεις ε, εκτός από τις προσωπικέ μας μέσω οποιονδήποτε μυστικών υπηρεσιών που δεν τις κοινοποιούμε κλπ. Εντελώς άλλα συγκεκριμένα άτομα έχω υπόψη μου τρία με τέσσερα φυσικά δεν είναι τη στιγμής και το θέμα μας να αναφέρω και ονόματα ήρθαν ε, συγκεκριμένα στη φιλελογική εταιρεία που ήμουν εκείνη την εποχή και μέχρι πολύ πρόσφατα ήρθαν απλώς και μόνο για να ε, εντρυφήσουν, να χρησιμοποιήσουν τη λέξη στα αρχεία, το, τα πολύ πλούσια αρχεία μας, πάνω από 10.000 πηλιά καταγεγραμμένα, πανελλαδικά, να δουν λοιπόν τα, τις γνώσεις μας για να δώσουν τροφή μετά στους επίδοξους ερευνητές και να γράψουν ε, ε, κι άλλα βιβλία, προσθέτοντας φυσικά τα παραμυθάκια τα δικά τους. Ωραία κύριε Λελούδα Βέβαια μέσα σε αυτά τα παραμύθια Έχουν ακουστεί και διάφορα σενάρια ε, Πολύ χαρακτηριστικό είναι το αναφέραμε και προηγουμένως στην εκπομπή Είναι περί των διάφορων υπόγειων δικτύων στο όν, Τα οποία αυτά τα υπόγεια δίκτυα συνδέουν μεταξύ τους διάφορες απομακρυσμένες ε, Μεταξύ τους περιοχέ τη χώρας και όχι μόνο Έχουν ακουστεί για διάφορους κατοίκου του της γης του εσωτερικού της γης έχουν αγωστεί τα σενάρια ε, θα θέλαμε από εσάς να μας πείτε την προσωπική σας θέση σε αυτά τα σενάρια να, αν θέλετε να καταθέσετε και εσείς διάφορες εντός εισαγωγικών τρελές θεωρίες που έχετε ακούσει ε, υπάρχει τίποτα παράξενο εκεί κάτω Ναι να σας απαντήσω βέβαια ε, Δυστυχώ. Ε, Τίποτα παράξενο ή μη εξηγήσιμο τέλο πάντων με την κοινή λογική δεν υπάρχει. Ε, οφείλω να ομολογήσω όμω ότι είναι ένα πανέμορφο κόσμο ο υπόγειο, στην κυριολεκσία πανέμορφο. Εν πολλή ακόμα ανεξερεύνηση, όταν λέω ακόμα συνέχεια ανακαλύπτουμε και άλλα σπήλαια στην Ελλάδα και φυσικά και οι σπηλαιολόγοι στον, στην υπόλοιπη Ιδρώγειο. Ανακαλύπτουμε συνέχεια καινούργια σπήλαια ή σπηλαιοβάρθρα, δηλαδή τα κάθετα σπίλαια. Σπίλε με υπόγεια ποτάμια, υπόγειες λίμνες, τεράστια σε μήκη, τεράστια σε βάθο. Ε, έχουμε εξερευνήσει και, και συνεχίζουμε ακόμα και εγώ προσωπικά παρότι κάποια στιγμή το αναφέρατε είμαι κάμπος των ετών, ε, συνεχίζω ακόμα την ενεργή σπηλεολογία και οι εμπειρίες μου και οι προσωπικές και των φίλων σπηλεολόγων είναι, είναι αναρρύθμιτες, πάρα πολύ ε, ωραίε μπορώ να πω φυσικά. Κατά καιρούς υπάρχουν και, και δυσάρεστες εμπειρίες από ατυχήματα, από οτιδήποτε άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω δεν υπάρχει τίποτα το μη εξηγήσιμο ή, ή δεν υπάρχουν το επαναλαμβάνω στο έσι οι να ξεκινάνε από την Αθήνα και να βγαίνουν στους δελφούς ή δεν ξέρω πού αλλού. Αυτά είναι καθαρά, ήταν καθαρά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν σε κάμποσα βιβλία απλώς και μόνο για να πουλήσουν με όλη τη σημασία της λέξης όπως αναφέρατε, διοργανώθηκαν για μία σειρά ετών, τρία-τέσσερα χρόνια. Ε, διοργανώνονταν και εκδρομέ φυσικά, επ, επί χρήμασιν, κατά την έκφραση. Ε, και μάλιστα πήγαν αδρύη πληρωμή, έδιναν άτομα άτομα κάμποσα λεφτά και φυσικά η μοναδική τους εμπειρία είναι ότι έμπαιναν σε κάποιο παλιό ορχείο ή σε κάποιο γνωστό σε μας δηλαδή σπήλαιο, για λίγα μέτρα, στην κυριολεξία για λίγα μέτρα, και μετά οι διοργανωτές, για να μην καταρρεύσει φυσικά η θεωρία τους ότι εκεί που τους είχαν πάει επί δεν είναι παρά ένα απλό σπήλιο ή μεταλλείο, τους έλεγαν ότι σταματάνε μέχρι εκεί την πρόσβαση, γιατί μετά η ζωή τους είναι σε κίνδυνο από οτιδήποτε, από τους εσωγήινους που θα συναντούσαν παρακάτω. Αυτά όλα είναι γεγονότα και από μαρτυρίες συγκεκριμένων ατόμων. Ε, γενικά εκμεταλλεύτηκε με την κακή έννοια πάρα πολύ το θέμα, και όπως είπατε έχει τώρα μερικά χρόνια ευτυχώς πια ξεφουσκώσει. Ο κόσμος διάβασε, περισσότερο σχολήθηκε, σοβαρά πιστεύω. Είναι όλα αυτά πολύ ευχάριστα σαν παραμυθάκια. Ε, η παραμυθολογία όπως την ονομάζω εγώ αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα κύριε Λιλούντα να, να περάσουμε σε λίγο πιο πρακτικά ζητήματα γιατί αναφερθήκατε κι εσείς για όλες αυτές οι ιστορίες που συνδέουν το ένα μέρος με το άλλο. Να έρθουμε λίγο εδώ στην, στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής. Ε, πέρα από όλες αυτές τις θεωρίες που είπα μόλις τώρα, υπάρχει πράγματι, φαίνεται να υπάρχει πράγματι από την αρχαιότητα, αλλά και πολύ αργότερα, μία υπογεία και άγνωστη Αθήνα. Ε, σαφέστατα θα αναφερθούμε στη συνέχεια της συνέντευξης για το τι, πρέπει να, τι εξοπλισμό πρέπει να φέρει μαζί του κάποιο ή τι προφυλάξει πρέπει να υπάρχουν, αλλά θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για την άγνωστη αυτή η υπόγεια Αθήνα, δηλαδή κάποιες, κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που αξίζουν το, το, το ενδιαφέρον και τη προσοχής ενός ανθρώπου που ασχολείται ήδη με το χώρο και θέλει να τις επισκεφτεί. Ναι, βέβαια. Μπορούμε να αναφερθούμε συγκεκριμένα. Πριν, πριν αναφερθούμε ακριβώς αυτό, να τονίσουμε ότι δεν είναι κάτι το απλό ότι γνώριζω μια περιοχή, βρήκα μια τρύπα, παίρνω ένα φακό στο χέρι μου και έναν, δύο, τρεις κύλους και μπαίνουμε μέσα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. Πρωτίστως φυσικά υπάρχουν οι αναμενόμενοι κίνδυνοι, ατυχημάτων μέσα, στο απόλυτο σκοτάδι, υπάρχουν ε, νερά μέσα, ε, ε, πιθανότατα υπάρχουν... Ε, Βάραθρα κάθετα βάραθρα φυσικά ή φυσικά τεχνικά πηγάδια μέσα. Άνετα, δηλαδή, μπορεί κάποιο να χάσει τη ζωή του ή στην καλύτερη περίπτωση να πάθει οποιοδήποτε ατύχημα. Αυτό από άποψη ατυχημάτων και επικίνδυνοτητα. Ε, Α έρθουμε και στην νομική άποψη του θέματο. Όλα αυτά που συζητάμε και ειδικά και σε όλη την Ελλάδα, τα σπήλαια αλλά και μέσα στην Αθήνα, είτε φυσικό πηλέο είναι κάποιο φυσικό πηλέωμα, είτε τεχνητό δηλαδή στο ΕΣ, Οτιδήποτε, όλα αυτά υπάρχουν στην προστασία του αρχαιολογικού νόμου. Θεωρούνται αρχαιολογικοί χώροι, συλλήφθην, είτε έχουν, υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα μέσα, είτε δεν υπάρχουν και προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο. Οπότε, για να μπει κάποιο νόμιμα, πρέπει να πάρει άδεια από την αντίστοιχη αρχαιολογική εφορία που ονομάζεται Εφορία Παλαιοανθρωπολογία Σπιλεολογία. Η Νοτίου Ελλάδο είναι υπεύθυνη και για την Αθήνα και, και η Βορρείου Ελλάδο. Αν κάποιος μπει παρόλα αυτά ε, υπευθύνη του, δηλαδή δεν πάρει άδεια από τη συγκεκριμένη εφορία, ε, θέτει τον εαυτό του και στον κίνδυνο να, εφόσον ε, συλληφθεί να μπαίνει ή να βγαίνει από κάποια τέτοια στο ΆΗ τρύπα, να συλληφθεί με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό για το, για το μέλλον του. Ε, επίσης, ε, για, για συγκεκριμένα τώρα σημεία, η Αθήνα όντως επειδή είναι πανάρχαια πόλη, φυσικό είναι λοιπόν να έχει και... Την αντίστοιχη της υπόγειες, ας τις πούμε, εγκαταστάσεις. Ε, ίσως το κυριότερο από αυτά και σε μήκο και σε αξιολόγηση είναι το περίφημο Αδριάνιο Ιδραγωγείο, το οποίο ο κεντρικός του άξονας, το κεντρικό του πλοκάμι, ξεκινάει από τις υπόρειες της Πάρνηθας πιο πάνω από τη Βαρυμπόπη και κατηφορίζει με κάμποσα παρακλάδια, ίσως δεκάδες, Κατηφορεί και καταλήγει στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι. Ακριβώ γι' αυτό λέγεται Δεξαμενή. Είναι... Η Δεξαμενή είναι ρωμαϊκή, εκεί που κάθε χρόνο, όπω τα έχουμε δει, ρίχνουν το, το Σταυρό κλπ. Αυτή είναι η ρωμαϊκή Δεξαμενή. Το είχε φτιάξει ο Αδριανό για να τροφοδοτήσει την Αθήνα με νερό την οποία υπεραγαπούσε. Είναι το... Ο κεντρικό του αγωγό είναι γύρω στα 25 χιλιόμετρα μήκο. Δέχεται νερό και από δεκάδε. Άλλα ξεκινούν από τον ημιτό, άλλα από την Πεντέλεια, άλλα από τον Ιλισσο. Όλα αυτά πέφτουν στο κεντρικό αγωγό. Αλλά αν αφρίσουμε τα μήκη των στοών του κεντρικού αγωγού και το, μαζί με τα παρακλάδια, είναι, ίσως, είναι κάμποσα είναι χιλιόμετρα, ίσως να πούνε ένα αριθμό ίσω 40-50, ίσω και παραπάνω. Αυτό είναι ο πιο βασικό άξονα του Αδριανίου με τα παρακλάδια του. Ε, γιατί υπήρχαν και διάφορα αρχαιότερα υδραγωγεία ακόμα από την Μικυναϊκή εποχή, απ εποχή στην Αθήνα τα οποία κυριω βρίσκονται ε, γύρω γύρω από την Ακρόπολη, Θυσίω γενικά από την ε, από την, προ... απ την αρχαία πόλη και αυτά έχουν κάποια μήκη στον αλλά με κανένα τρόπο μη φανταστείτε ότι κάποιο από αυτά είχε και κάποια άλλη χρησιμότητα είτε μυστικιστική είτε οτιδήποτε άλλο ήταν η χρήση του και μάλιστα με θαυμασμό λέω ότι και είναι η χρήση του, στο κυρίως Αδριάνιο Ιδραγωγείο λειτουργεί ακόμα και φέρνει ακόμα νερό στο, ε, στην πλατεία Κολονακίου, στην πλατεία Δεξαμενής και στον ε, ένα παρακλάδι του επίση από εκεί στον εθνικό κήπο, ο εθνικός κήπος από εκεί που επίζεται κυρίω. Λοιπόν συζητάμε για μια συνεχή λειτουργία, 2.500 ετών, αυτό το λέω με θαυμασμό. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορε. αυτές είναι κυρίως οι τεράστιε ιστοές, τεράστιες Μίκη δηλαδή, αλλά εντελώς εξηγήσιμης λειτουργικότητα και χρησιμοτητα. Υπάρχουν επίσης μερικέ ιστοές ε, σαν οδη διαφυγής, είτε από την Ακρόπολη, από κάποια από αυτέ είχε μπει και ο παρένθεση Βλέζος για να κατεβάσει τη σημαία των Γερμανών, την περίφημη αντιστασιακή πράξη. Ε, γύρω γύρω στο λόφο της πνίκας, ε, Όλα αυτά όμω είναι μικρό, μικρό, δηλαδή διατρέχει κάποιες μικρές αποστάσεις στο υπογείο, δεν είναι κάτι το μεγάλο. Επίσης υπάρχουν κάμποσα καταφύγια από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτά έχουν παράμυθοποιηθεί δυστυχώς κάμποσο. Αναφέρω για παράδειγμα στο Λόφο του Αρδιτού που είναι ένα υπόγειο καταφύγιο μεταξά σε ενόψη του πολέμου επειδή τον είχε προβλέψει 4-5 χρόνια πριν μόλις είχε αναλάβει εξουσία είχε δώσει διαταγή να γίνουν πάρα πολλά καταφύγια και πολλά από τα οποία σώζονται ακόμα και έχουν δώσει ένα εκ των οποίων είναι και στο λόφω του Αρδιτού και όλα αυτά έχουν δώσει λαδί και τροφή ότι είναι έργα άγνωστης χρησιμότητας και ε, οδηγού σε άγνωστα σημεία. Αυτή ακριβώς είναι η χρησιμότητά του πάντως. Νομίζω ότι ήταν πλήρω κατατοπιστική η τοποθέτησή σας και η αναλύση διάφορων τόπων, κυρίως της Αθήνας οποία... και μας περιγράψατε διάφορα περιστατικά και σημεία της Αθήνας τα οποία είναι άγνωστα στον περισσότερο κόσμο στην ουσία ε, θα ήθελα να το πάμε σε ένα θέμα το οποίο ε, δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο αυτά που συζητήσαμε μόλις πριν από λίγο Ωστόσο, είναι και από θέμα προσωπικής προσέγγισης θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ως προς το νομικό καθεστώς το οποίο διαπνέει την επίσκεψη στα σπήλαια. Όπως μας είπατε κι εσείς, αν κάποιος πάει χωρίς άδεια από την εφορία αρχαιοτήτων, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο σπήλαιο κινδυνεύει να συλληφθεί ω ενδυνάμι ή μάλλον δυνάμει αρχαιοκάπηλος γιατί τα σπήλαια θεωρούνται δυνάμει αρχαιολογικοί. Το οποίο οπότε απαγορεύεται οποιαδήποτε επίσκεψη σε οποιοδήποτε σπήλαιο της χώρας σύμφωνα με το νομικό καθεστώς. Και μιλάμε για π.χ. ο αριθμός μου, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή αλλά μπορεί να μιλάμε για 10.000 σπήλαια όπου απαγορεύεται ο Έλληνα να τα διαβεί γιατί... Πρέπει να πάρει ειδική άδεια. Θα μου πείτε, αυτό βέβαια ίσω λειτουργεί για την προστασία του κοινού από διάφορου κινδύνου που μπορεί να το πέσει σε σπήλια, τραυματισμού κτλ. Είναι εύκολο να τραυματιστεί κάποιο έναν στεγνο, στενό, ίσως και κλειστό χώρο. Από την άλλη μεριά δεν είναι αυτό το πνεύμα του νόμου. Μιλάει για αρχαιοκαπηλεία, όχι για προστασία του κοινού. Ποια είναι η θέση σα, κύριε Λελούδα, Ναι. Ε, ευχαριστώ. Φτίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όντω, το πνεύμα του νόμου δεν είναι γιατί την προστασία των, των εισερχομένων. Που όπω ε, ανέφερα, περικλείοντα πολλού κινδύνου, κατά καιρού επειδή έχουμε φτιάξει στους, σε όλου του συλλόγου και ομάδε πηλαιοδιάσωση, κατά καιρού έχουμε κληθεί, εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, ε, έχουμε κληθεί μαζί με την ε, πυροσβεστική υπηρεσία, την ΕΜΑΚ, να βγάλουμε άτομα τα οποία έχουν μπει μέσα ψηφώντα έτσι απλώ για να περάσουν την ώρα του ή νομίζοντα ότι είναι ένα παιχνιδάκι, μια βολτούλα. Είναι, επαναλαμβάνω είναι επικίνδυνο να μην προσπαθεί κανείς οποιοσδήποτε να μπει χωρίς έμπειρα άτομα μέσα, οπουδήποτε αυτό βέβαια είναι προσκίνδυνος ο νόμος όμως δυστυχώς έχει την έννοια της προστασίας από αρχαιολογικής πλευράς και όντως αν συλλευτεί κάποιος θα άσχετα αν στο συγκεκριμένο σπήλο έχουν εντοπιστεί όχι αρχαία αντικείμενα, θα κατηγορηθεί για αρχαίο ή φυσαυροθύρας ή κάτι παρέμφερες ε, προσωπικά και βέβαια και οι περισσότεροι σπηλαιολόγοι που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μα είμαστε σχετικά μικρή κοινωνία δεν συμφωνούμε, συμφωνούμε να προστατεύονται τα σπήλα οπωσδήποτε αλλά όχι με αυτή την εντελώς γενική απαγόρευση δηλαδή ότι ακόμα και περνώντα εγώ κάπου αν έπαιρνοντας ένα βούνο εδώ ένα σπήλαιο δίπλα μου ότι θεωρητικά απαγορεύεται να μπω έχω μαζί μου και, και εξαρτήσει. Τι απαγορεύεται να μπω γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να ξαναγυρίσω στην Αθήνα να κάνω μια αίτηση. Θα κάνει να μου απαντηθεί αυτή η αίτηση μία-δύο εβδομάδε και να ξαναγυρίσω, είναι και στην άλλη άκρη τη Ελλάδα να μπω επισήμω. Με αυτή την έννοια εννοώ ότι είναι πάρα ο νόμο ε, αυτό, ε, είναι... έχει φοβερή αγκύλωση α το πούμε. Παρότι συνεργαζόμαστε άψογα με τι αρχαιολογικέ εφορίε, ομολογώ. Έχουμε συνεργασία, γνωριζόμαστε και προσωπικά κλπ. Αλλά πολλέ φορέ έχετε και εσεί προσωπική εμπειρία με το φύλλο το μηνά στη ΣΑΜΟ. Α μην αναφερτούμε σε λεπτομέρειε. Υπήρξε εντελώ τυχαία κάποιο έβρημα και επειδή δεν το ανακοινώσαμε αμέσω και το ανακοινώσαμε μετά από 24 48 ώρε, έγινε ολόκληρο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των υπηρεσιών και των πανεπιστημίων λοιπα, Πιστεύω θα θυμάστε σε τι αναφέρομαι. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή η κατάσταση. Και γι' αυτό, παρότι δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η, η πραγματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, α... τουλάχιστον να φροντίζουμε να είμαστε νόμιμοι. <laughs> ναι, το θυμόμαστε το περιστατικό αυτό, κύριε Λούντα. Είχε δημιουργηθεί ολοκληρό διπλωματικό επεισόδιο με εκείνη την έβρεση του Κρανίου σε εκείνο το σπήλαιο. Εγώ θα ήθελα τώρα να σας κάνω μία άλλη ερώτηση, μιας και... Έχουμε περάσει περίπου. Στα... Ένα, ναι. Συγγνώμη, μου ήρθε μια συμπληρωματική ερώτηση σε αυτό που εγώ είπε ο κύριος Λελούδα. Να την θα μου ακούσουμε. το κρατήσει μια μανιά, μανιάτικο γι' αυτό. Να την ακούσουμε. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λελούδα, πέρα από του πυρολογικού συλλόγους που από ό,τι ξέρουμε, θα μα πείτε και εσεί ο ίδιο αν κάνω λάθο αυτό, αν ένα πυρολογικό σύλλογο ζητήσει μια άδεια να επισκεφτεί ένα σπήλο, δεν νομίζω ότι θα το αρνηθούν εύκολα, εκτό αν υπάρχει κάπω αρκετά ιδιαίτερο λόγο. Ε, αν μια ομάδα ιδιωτών. Είναι, α πούμε, ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα. Δέκα άτομα, δέκα φίλοι τη αστρική πύλη, που ενδεχομένω οι δύο από αυτού π.χ. να έχουν εξειδικευτεί στη σπηλολογία και να έχουν περάσει και κάποια σεμινάρια. Γιατί κάτι τέτοιο θα το προτείναμε, γιατί το συμβουλεύουμε γενικότερα. Θα πούμε και σε λίγο πράγματα γι' αυτό. Έστω λοιπόν, μια ένωση ιδιωτών, κάποια δέκα τυχαία πρόσωπα, μια παρέα μαζεύονται και πάνουν να ζητήσουν άδεια από την εφορία αρχαιοτήτων. Θα την πάρουν την πείρα μου μέχρι στιγμής, επειδή έχω αντιμετωπίσει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις, θα την πάρουν, ε, αλλά επειδή οι άδειε πάντα, να αναφέρω επίσης εδώ, ότι βγαίνουν πόνιμες, δηλαδή αναφέρονται υποχρεωτικά τα άτομα που θα συμμετάσχουν στην ομάδα και κάποιος υπεύθυνο τη ομάδα. Ότι ο Τάδε είναι υπεύθυνο, να αναλάβει με οποιαδήποτε έννοια για να το πάρουμε την ευθύνη του οτιδήποτε συμβεί, και οι άδειε λοιπόν είναι επώνυμε. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι θα είναι μαζί ένα, δύο, τρία, τέσσερα έμπειρα άτομα στι πηγέ. Αλλιώ κατά πάσα πιθανότητα θα δεν, δεν θα εκδοθεί άδεια, θα υπάρξει άρνηση με την αιτιολογία αυτή τη φορά ότι όντω ενέχονται κίνδυνοι για, τη, για οποιοδήποτε ατύχημα μέσα και επειδή δεν θα είναι κάποιο έμπειρο άτομο εκπαιδευμένο πηλαιολόγο, ένα ή περισσότεροι πιθανότατα και έχει γίνει αυτό θα, δεν θα εκδοθεί άδεια λόγω του ενδεχόμενου και υπάρχοντος κινδύνου ε, όμως ακόμα και σε συλλόγους μπορώ να αναφερθώ ότι είναι πολύ λίγα σπηλές στην Ελλάδα 5, 10, 1 τα οποία ακόμα και σε συλλόγους ε, αρνείται η άδεια εκτός αν, να κάτι, εκτός αν, αν συνοδεύονται από κάποιον ε, ε, από κάποιον υπάλληλο αρχαιολόγο της, ε, της εφορία. έτσι μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε. Να τονίσουμε βέβαια αυτό, γιατί κάποιε φορέ κάποια σχολεία, φυσικά με, μεγαλύτερα άτομα, γιατί δεν λέμε για δημοτικά κλπ., που κάνουν έτοιμα να επισκεφθούν κάποιο αρχαιολογικό ενδιαφέροντο σπίλεο, όχι βέβαια σπήλαιο που να υπάρχουν ένα εξελίξη ένα καφέ μέσα, γενικά αρχαιολογικού ενδιαφέροντο, γίνεται δεκτό το αίτημά του υπό την προϋπόθεση να συνοδεύονται από αρχαιολόγο ή υπάλληλο τη εφορία πιλεολογία. Το οποίο βέβαια καθυστερεί κάπω το γιατί για, για να βρεθεί διαθέσιμο υπάλληλο. Και δει Σαββατοκύριακο που συνήθω πάμε και πάνε οι περισσότεροι, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Μάλιστα. Ε, κύριε Λιλούτα, να περάσουμε ξανά λίγο σε πρακτικά ζητήματα, λίγο πριν κλείσουμε την απόψινή μα συνέντευξη. Αν κάποιο από του ακροατέ μα αυτή τη στιγμή θα ήθελε να ασχοληθεί ενεργά με την σπηλιολογία, τι θα έπρεπε να κάνει, Ποια είναι τα βήματα που θα έπρεπε να κάνει, Τι εξοπλισμό χρειάζεται, Τι θα πρέπει να προσέχει κατά την επίσκεψή του σε ένα σπήλιο. Ακριβώς. Ε, κατά τη γνώμη μου η πρώτη του κίνηση θα είναι να πάει να γίνει μέλος σε κάποιον από του σπηλεολογικούς συλλόγου, είτε στην Αθήνα μένει είτε στις περισσότερες μεγάλες πόλεις υπάρχουν. Στην Αθήνα ενδεικτικά να αναφέρω, υπάρχει η ελληνική σπηλεολογική εταιρεία που είναι η αρχαιότερη από το 1950 έχει ιδρυθεί, υπάρχει ο Σέλλας, υπάρχει το Σπέλεο, υπάρχει ο Φως, υπάρχουν ένα δύο άλλοι ακόμα μικρότεροι και πολύ πιο πρόσφατα ιδρυθέντε σύλλογοι. Στην Αθήνα δηλαδή αμέσω αμέσω υπάρχουν 5-6 σύλλογοι. Αντίστοιχα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν στην Κρήτη το λιγότερο τρει σύλλογοι. Στα 12 υπάρχουν δηλαδή όποιο θελήσει να ασχοληθεί η γνώμη μου είναι, ή μάλλον η συμβουλή μου είναι, η πρώτη του κίνηση να πάει να εγγραφεί σε κάποιο πληρολογικό σύλλογο. Αυτοί θα τον καθοδηγήσουν ακριβώ και για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κάθε χρόνο όλοι οι σύλλογοι. Ανεξαιρέτω, πραγματοποιούν σεμινάρια από 1,5 έω 3 μήνε, αναλόγω με το σύλλογο. Ε, το κακό είναι ότι τώρα ε, βρίσκονται στη λήξη του όλα, αρχίζουν περίπου αρχέ Μαρτίου, όλων των συλλόγων και βρίσκονται τώρα σε πλήρη εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τώρα πιστεύω ότι κάποιο που ενδιαφέρεται μπορεί να πάει να παρακολουθήσει το σεμινάριο, ώστε να καθοδηγηθεί και για τον εξοπλισμό που χρειάζεται ε, και για οτιδήποτε. Γιατί ειδικά για την λεγόμενη κάθετη σπηλαιολογία που κατε... να κατεβαίνει ο σπηλαιολόγος στα βάραθρα δηλαδή είναι εντελώς εξειδικευμένο το, το θέμα, χρειάζεται πάρα πολλή εκπαίδευση πολύ τριβή με το αντικείμενο και πολύ εξοπλισμό φυσικά που αυτόν σιγά σιγά θα τον αγοράσει σύμφωνα με τις συμβουλές των ήδη έμπειρων σπηλαιολόγων. Πολύ ωραία κύριε Λελούδα. θέλω να σας ρωτήσω κάτι γιατί ενδεχομένως κάποιοι φίλοι μα να διαμαρτυρηθούν εντό εισαγωγικών. Βέβαια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα παράπονα τη παρέας τη αστρική πύλης Αν θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να περάσει προ τα έξω, το κάνουμε και νομίζω με την προσέγγιση στο θέμα τη εντό εισαγωγικών κούφια γη έχουμε δώσει κατάλληλε συμβουλέ προ ναυτιλωμένου. Ε, θέλω να σα ρωτήσω όμω το εξή. Πολλοί φίλοι, ακόμα και αυτή τη εκπομπή η οποία προσπαθεί να κινείται. Με συνδέοντα ορθολογισμό και εναλλακτική αναζήτηση σε ένα περίεργο, περίεργο μείγμα, θέλω να σα ρωτήσω. Κάποιοι, όπως αναφέραμε, μπορεί να πιστεύουν ότι θα βρουν μικρά πλασματάκια, τα λεγόμενα βρύλεκι, ή θα βρουν περάσματα προ άλλε διαστάσει. Μπορεί και να τα έχουν βρει. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι ακόμα και μετά, εντό εισαγωγικών, τετριμένα. Αυτή τη πραγματικότητα. Όποιο ασχοληθεί με τη σπηλολογία, θα έχει να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα και τα εννοώ αυτά που έχει να κερδίσει σε ένα εσωτερικό επίπεδο. Ε, είναι γνωστό και δεν ξέρω αν μπορείτε να μα το επιβεβαιώσετε ότι η σπηλολογία μπορεί να βοηθήσει πολλοί ανθρώπου, να του ανεβάσει την ψυχολογία, να κατακτήσουν την ηρεμία, να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να αφήσουν τα εξωτερικά προβλήματα πίσω του και να μπουν μέσα στη. Εντό εγωγικών μαναγή. Υπάρχουν διάφορε προσεγγίσει που μπορεί να έχει κάποιο στην σπηλολογία και δεν είναι απαραίτητο να είναι μια στεγνή, ορθολογιστική προσέγγιση. Ούτω ή άλλω, δεν νομίζω ότι κανένα έχει όρεξη να ελέγχει και να λογοκρίνει απόψεις. όποιο Τα κίνητρα κάποιου για να μπει μέσα στη γη μπορεί να είναι διάφορα και δεν νομίζω ότι είναι δικαίωμα κανένα να τα ελέγξει αυτά ω κίνητρα. Αρχεί να ακολουθεί τι ρουτίνε και τα και τους κανόνες, ας πούμε, της ε, σπηλολογίας. Ε, είναι κάτι που, το οποίο, στο οποίο θα μπορείτε να μας βοηθήσετε και εσείς να μας πείτε πολλά πράγματα, με την ότι υπάρχουν π.χ. Ε, σπηλαιοβάραθρα στην Ελλάδα, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να τα έχουν επισκεφθεί λιγότερα από δέκα άνθρωποι στην ιστορία. Για να καταλάβουν και οι φίλοι της εκπομπή, υπάρχουν μέρη της Ελλάδας, που τα πατάς, δεν είναι ότι είναι ένα υποθαλάσσιο μέρος όπου δεν έχει, ούτε δεκάτομα δεν έχουν πάει νομίζω ότι η έννοια της κατάκτηση λοιπόν άγνωστων περιοχών και άγνωστων γεωγραφικών ζωνών υπάρχει μέσα στην έννοια της πελαιολογίας και νομίζω ότι μόνο και αυτό το κίνητρο είναι αρκετό πείτε μας κι εσείς σε αυτή τη λογική την άποψή σα αυτά που είπα ενδεχομένως Σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μου πατήσατε τον το κάλο. Εγώ εδώ και 3,5 ή μισή δεκαετίε την κυριολεκσία το θεωρώ τρόπο ζωή. Αυτό ακριβώ που αναφέρατε, το να μπαίνει ή να κατεβαίνει, να μπαίνει ενώ τα οριζόντια να κατεβαίνει, τα κάθετα, το ίδιο πράγμα είναι. Σε εντελώ άγνωστα και ανεξερεύνητα μέχρι εκείνη τη στιγμή σημεία, γιατί πρέπει να σα πω ότι ακόμα. Και αυτό που λέτε ότι υπάρχουν βάραθλα και σπήλλα που έχουν μπει 1, 2, 3, 5, 10 άτομα μέχρι τώρα. Αλλά επίση εξίσου και όσο παλιότερα γυρίζουμε βάζω τον εαυτό με τόσα χρόνια που ασχολούμαι είναι πάρα πολλά τα σπήλλα και τα βάραθλα που η ομάδα που πηγαίναμε είμαστε στην κυριολεξία και αποδεδειγμένα από κάθε άποψη οι πρώτοι άνθρωποι που μπαίναμε. Αυτό το πράγμα στην κυριολεξία σε τρελαίνει, δηλαδή ξέρει ωτι στην ίδια σου τη χώρα μέσα είσαι το πρώτο ανθρώπινο όν που κατεβαίνει σε ένα σημείο που αντικρίζει καταπληκτική ομορφιά είτε αυτή η ομορφιά λέγεται σταλακτήτε και σταλαγμίτες είτε λέγεται υπόγεια ποτάμια, λίμνες, οτιδήποτε δηλαδή αυτό το πράγμα στην κυριολεξία για κάποιον που αγαπάει τη φύση τρελαίνεται, είσαι ο πρώτος που μπαίνεις μέσα μπαίνεις μόνο τις φωτογραφίες σου μαζί ε, Όντω ε, σα λέω και προσωπικά και πολλοί άλλοι σπηλεολόγοι εκτό από το, τα σημεία, τα σπήλαια που πάμε, είμαστε ελάχιστοι που τα έχουμε δει τα περισσότερα, με εξαίρεση λίγα που α τα πούμε ότι είναι κοινή χρήση. Αλλά πάρα πολλέ φορέ, μάλιστα τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος κάτι ετοιμάζουμε στην Πελοπόννησο. Ε, πάμε σε σημεία που αποδεδειγμένα είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που κατεβαίνουν. Αυτό λέει τη στιγμή ακριβώ που συνήθω αυτά είναι βάραθρα τα εντελώ ανεξερεύνητα συνήθω τη στιγμή λοιπόν που πατάμε κάτω. Τελειώνει το σκηνή που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέρουμε τι βάθο θα είναι. Μπορεί να είναι 10, 20, 50, 200, 300 μέτρα, 400 που έχουμε τέτοια βάραθρα στην Ελλάδα από τα βαθύτερα του κόσμου. Μέχρι στιγμή που θα πατήσει το πόδι σου κάτω, στον στο, στο πυθμένα, α το πούμε, δεν ξέρει τι θα συναντήσει κάτω. Τι θα συναντήσει την κυριολεκσία, και φυσικά δεν εννοώ για ανθρωπάκια, εννοώ για πανέμορφα πράγματα για... ή α έρθουμε και για την προστασία των σπηλιών. Μπορεί να είναι. Αυτό που σήμερα είναι βάραθρο κάποτε να είχε και πριν από 2-3-5.000 χρόνια να υπήρχε και οριζόντια είσοδος που οδηγούσε εκεί και τώρα πλέον έχει, δεν υπάρχει, έχει μπαζωθεί ας το πούμε και να, να ξαφνικά, είχε γίνει πριν μερικά χρόνια στο επάνω σε βουνό στη Μακεδονία σε βάραθρο 45-50 μέτρα κάτω υπήρχε νεολυθικός οικισμός. Με όλα του με τα σχέδια, με οτιδήποτε. Φυσικά οι νεολυθίκε δεν κατέβαιναν τα 50 μέτρα με σκηνιά ή με οτιδήποτε υπήρχε κάποια άλλη είσοδος η οποία με τα χρόνια, με σεισμού, με οτιδήποτε έκλεισε. Θέλω να σα πω, ε, βρίσκεσαι σε ένα εντελώ άλλο κόσμο. Πραγματικά σε ηρεμία. Αν, αν κάποιο ε, μπορέσει να ξεπεράσει τους αρχικούς του αρχικού του φόβου που είναι του απόλυτου σκοταδιού ή τη τυχόν ενδεχόμενη κλειστοφορία ή οτιδήποτε άλλο, όποιο καταφέρει και ξεπεράσει τους αρχικούς του ε, πρωτογενείς, ας τους πούμε, φόγους ζει πραγματικά σε έναν υπόγειο παράδεισο για, για μένα. Λεστά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε κύριε Λουδα, ιδιωτερός η τελευταία ερωτοαπάντηση. Νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε την απόψινή συνέντευξη, να αναφέρουμε για τους α, φίλους Αστρικής Πύλης ότι αρκετές από τι εμπειρίες, τα βιώματα και κλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα, από τα ταξίδια του κύριου Λελούδα στην, στην υπόγεια Ελλάδα βρίσκονται σε ένα δίτομο έργο το οποίο έχει συγκράψει με τίτλο Εξερευνώντας την υπόγεια Ελλάδα από τις εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη μπορείτε να το αναζητήσετε και τον πρώτο και τον δεύτερο τόμο στα βιβλιοπολία της χώρας κύριε Λελούδα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την αποψηνή σας παρουσία εδώ δεν ξέρω... ναι εγώ σας ευχαριστώ Κυριολεκτικά πολύ μου δώσατε ευκαιρία να μοιραστώ Λίγο με, το, με τον πολύ κόσμο Με τον περισσότερο κόσμο της εμπειρίας μου Και λοιπά Και πολύ ευχαρίστως όπως έχουμε και κατηδία να συζητήσει ε, Με άδεια το τονίζω από την αντίστοιχη φορεία, Να κάνουμε κάποια εξόρμηση Και επίσης τονίζω πάλι όχι επιχρήμαση απλώ για την αγάπη μας ε, να, να σας γνωρίσω κάτι υπόγειο κοντά στην Αθήνα Στην Αττική Ωραία, μπορούμε να κανονίσουμε κάτι τέτοιο μέσα από τη Με προλάβατε κύριε Λούδα γιατί είπα στο μηνό να σας δώσει λίγο το λόγο και μετά να σας κάνω μια ανάλογη πρόταση με την έννοια ότι βέβαια ο κόσμος είναι λίγο παγωμένος αυτές τις εποχές και δεν είναι ίσως και οι καλύτερε εποχές για τέτοιες εξορμήσει. Έτσι νομίζουν, θα τους ανταπαντήσω λοιπόν. Θα, θα μπορούσε να γίνει ίσω κάτι, το λέω τώρα μόλις αυτή η σκέψη, το λέω και στο μηνά και σε εσά κύριε Λελούδα, ίσως σε συνεργασία τη Αστρικής πύλη και το περιοδικό φαινόμενα ίσως θα μπορούσε να συνεισφέρει σε, και, σε αυτό, αλλά και το μεταφυσικό.gr και εσείς αν επιθυμείτε να διοργανώσουμε κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορεί να αφορά πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχει ένα όριο ατόμων, θα δούμε πώς θα γίνει η επιλογή των ατόμων, είτε με κλήρωσε είτε αν έχουν τον κατά να γίνει μια εξόρμηση, όπως είπατε και εσείς, σε κάποιο σπήλαιο στο Α ή και τεχνητή στο Α. Αυτά θα τα πούμε βέβαια από κοντά κ. Λελούδα, έχω μια ιδέα η οποία γυροφέρνει το μυαλό μου και θα ήθελα να τη συζητήσουμε μαζί σε κάποια άλλη φάση να περιμένετε τη τηλεφώνημά μου. Ε, να σας ευχαριστήσουμε βέβαια Λελιά. και για τη συνέντευξη, που, τη, τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και για τα καλά σα λόγια και είναι χαρά μας να δίνουμε βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διαχρονική παρουσία στον τομέα τους και έχουν ξεχωρίσει με το έργο τους. Καλό βράδυ κύριε Λελούδα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ και αναμένω τις ε, επισκ... υπόγειες επισκέψεις μας. Έγινε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Νίκος Λελούδας και η συνέντευξή του για την α, υπόγεια Ελλάδα, για την θεωρία της κουφιασγής, για τον κόσμο της α, σπηλολογίας. Η ώρα α, έχει ξεπεράσει πλέον τις 12 παρα 10. Θα έχουμε μαζί μας... Σε λίγο τον συνεργάτη μας, τον ραδιοσυνεργάτη μας, τον Μιλτιάτη, τον Τσαπόγα από την Καλαμάτα, συντονιστή της ομάδας Πιθέας, να μας μιλήσει για ακόμα μία τοποθεσία, η οποία, την οποία θα μπορούσε να επισκεφτεί εδώ στην χώρα μας ο εκάστοτε παράξενος ταξιδιώτης, γιατί αυτή είναι η... η στήλη, έχει γράψει άλλωστε και το βιβλίο από τις εκδόσεις Οξύ, εξερευνώντας την άγνωστη Πελοπόννησο, όμως πριν από τον Μίλτο, θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμο, Αντρέα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πάντα είμαστε έτοιμοι, βασικά. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο αυτή είναι η... η στήλη, έχει γράψει άλλωστε και το βιβλίο από τι εκδοσίε Οξή, εξερευνώντα την άγνοστη Πελοπόννησο. Όμω, πριν από τον Μίλτο, θα πάμε σε ένα σύντομο. Ναι, τι έχουμε. <χει> Φίλοι και πάλι μαζί σας, πλησιάζουμε τις 12, θα ξεπεράσουμε για ακόμα μία φορά από ό,τι φαίνεται το ώρο Και γιατί όχι, νομίζω ότι πολλοί από σας είναι εδώ τώρα τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με τη συντροφιά τη δικιά μας, ίσως μπορείτε να ταξιδέψετε σε κόσμους οι οποίοι μπορεί να μην είναι αλλαργηνοί, να είναι εδώ κοντινοί μας. Αρκετά αλλά... είναι, ναι. Αυτή... Ποιητικό... όχι δεν μου το χάλασες αλλά αυτή η κόσμη δεν είναι παίζει δεν χρειάζεται να υπάρχει το υπερφυσικό στοιχείο πάντα για να αποδώσουμε έτσι μεγαλείο σε μια εμπειρία μας αρκετά είναι τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει από εσάς μας λέτε ότι σα αρέσει η απόψη η εκπομπή και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό γιατί αυτό το νόημα έχει και αυτή η προσπάθεια λοιπόν μαζί μας είναι από την Καλαμάτα ο μίλητος ο Τσαπόχας, τον προλογήσαμε και πριν από το μουσικό μας διάλειμμα έχει ένα θέμα απόψε αγαπητοί φίλοι της Αστρικής Πύλης ότι υπάρχει μια εκκλησία στην Ελλάδα η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ένα αντίγραφο της Αγίας σοφιά, Ισχύει αυτό Μιλτο. Καλησπέρα Μιλτο. Καλησπέρα παιδιά. Στο περίπου, ε, μικρογραφία και στο περίπου πάντα έτσι... Αλλά θα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Ε, σήμερα θα ταξιδέψουμε στην πόλη του Φιλιατρών, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από εδώ που σα μιλώ, από τη Μεσαινιακή πρωτεύουσα δηλαδή, την Καλαμάτα. Εκεί με την είσοδό μα θα δούμε τον μικρό πύργο του Άιφελ, αλλά δεν θα σας δούμε σε αυτόν. Είναι ήδη γνωστό αρκετά. Περνώντα μέσα από τα Φιλιατρά, θα βρούμε ένα στενό αλλά καλό δρόμο που φεύγει ανατολικά τη πόλη και οδηγεί από 10 χιλιόμετρα περίπου στο γοητευτικό χωριό που ονομάζεται Χριστιανή ή Χριστιανούπολη. Έχει δύο ονομασίε. Στο χωριουδάκι αυτό κρύβεται, θα λέγαμε, ένα από τα λαμπρότερα, μεγαλοπρεπέστερα, καθώ και πιο διατηρη... καλά διατηρημένα μνημεία των Βυζαντινών ετών που οικοδομήθηκαν ποτέ στη χώρα μα. Το όνομά του είναι Ναό Σαγιά Σωτήρας και τον εντοπίζει κανεί εύκολα αφού προσπεράσει τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Η ανέγερση του ναού ανάγεται στον 12ο αιώνα, μια καθόλου τυχαία περίοδο την... για την κατασκευή ενό τέτοιου μεγάλου έργου στην περιοχή, καθώ τότε εντοπίζεται στη Μεσ μια της ιδιωτερότητας, όπως είπαμε και στην αρχή έτσι, του ναού αυτού, είναι ότι αποτελεί το ίδιο το, σχέδι... το, ίδιο το σχέδιό του, αφού το, ε, λένε, ότι το σχέδιο το πήρε από τον, ε, ναό της, ε, τον Καθεδρικό Ναό της Βινταλινής Πρωτεύουσας Αγίας Σοφιάς. Ε, είναι κατά κάποιο τρόπο μικρογραφία, όπως και η Αγία Σοφία στη Μονεβασιά, ο οποίο έχει ανέβει πάνω στο κάστρο. Λοιπόν, δεν έχω περισσότερα να σας πω... Ε, Παρά μόνο να κλείσω λέγοντά σα ότι η πρόσβαση στο ναό δεν επιτρέπεται δυστυχώ. Ε, παρόλα αυτά, όποιο θελήσει να ταξιδέψει έω εκεί, σίγουρα θα αποζημιωθεί από το ανεπανάλητο εξωτερικό του ναού, καθώ και από την ευκαιρία που θα έχει να σεριανίσει ελεύθερα σε ένα κομμάτι από τι κοντινέ γαλαρίε του. Δεν υπόγειε, αλλά αξίζουν ε? έτσι κάτι που ταιριάζει και με το θέμα σα σήμερα. Οι οποίε γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέρουσε όταν βρέχει, καθώ ποτίζουν και στάζουν νερά από παντού. Η περιοχή πάντω δεν θα ήταν υπερβολή έτσι να πούμε ότι σφίζει παράξενο μνημείων καθώ κοντά στα φιλιατράκια και συγκεκριμένα στον Αγρίλη, ένα μικρό χωριουδάκι κοντά, εντοπίζεται και το κάστρο των Παραμεσιών, το οποίο οικοδομήθηκε κατά παραγγελία του ίδιου ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από την ανέγερση του πύργου του Άιφελ, του μικρού πύργου του Άιφελ, στα φιλιατράκια, του χαράλαμπου φουρναράκι. Αυτό ήταν το θέμα μα για σήμερα. Μάλιστα. Ο μέλη του μα σε κάθε εκπομπή ότι ιδιαίτερα υπελοπόντου κρύβει πάρα πολλέ ε, ε, εκπλήξει για τον επίδεξο παράξενο μία από αυτές α, σχετιζόταν και με, την, α, με αυτό το αντίγραφο της Αγίας Σοφίας που αναφέρθηκε σήμερα. Πραγματικά κάθε φορά που ο Μίλτος α, έχει τη στήλη του α, ταξιδεύουμε και σε ένα άλλο έτσι πανέμορφο μέρος της α, Ελλάδας, της χώρα μας Βέβαια, είναι πούμε εκπληκτικό ότι... αυτό ότι ακόμα και δίπλα μας Ακριβώς. μπορεί να υπάρχουν μέρη τα οποία να διαφεύγουν της προσοχή μας και ωστόσο να είναι αξιοθαύμαστα και αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος τη συγκεκριμένη ραδιοστήλης. Δηλαδή να σας, να σας παρακινήσει, να σηκωθείτε από την καρέκλα σας ένα Σαββατοκύριακο ή μία αργία. Και να... να μην σηκώθουμε και από τη βάνια, από το Μπέμπέ λένε κάποιοι άλλοι. Δεν θα το ήθελα. Και να ξεχυθείτε στην ελληνική επαρχία ή ακόμα και στην Αθήνα. Υπάρχουν πολλά πράγματα και εδώ. Και να δείτε διαφορετικά τα πράγματα ή να δείτε πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο για τη συμμετοχή του. Καλό βράδυ στην Καλαμάδα. Θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδε, Μίλτο. Καλό βράδυ, παιδιά, για χαρά. Ωραία. ωραία. Σε δύο εβδομάδε, ίσω έχετε βαρεθεί να μα ακούτε να το λέμε. Σε δύο εβδομάδε, γιατί α, κάνουμε ένα ρωτήσεων στου συνεργάτε εκπομπή. Οπότε δεν μπορούν να βγουν όλοι σε μία εβδομάδα, του μοιράζουμε. Λοιπόν, και, καλά κάνουμε. Νομίζω κάθε εκπομπή έχει το δικό τη ενδιαφέρον και τη δικιά τη στήλη. Θα πάμε σε ένα νέο μουσικό διάλειμμα, αυτή τη στιγμή, και αμέσω μετά θα επιστρέψουμε με τι πράγμα, θα επιστρέψουμε με την ατζέντα εκδηλώσεων αυτής τη εβδομάδα, θα επιστρέψουμε με την ταινία αυτής τη εβδομάδα, την πρόταση που έχουμε δώσει στην Εστρική Πύλη. Και θα σας πούμε και τι ακριβώς α, θα ακούσετε στην εκπομπή της επόμενης Δευτέρα. Σας έχουμε μία έκπληξη, θα είναι μία διαφορετική αστρική πύλη σε σχέση με όλες τις α, υπόλοιπες που έχετε ακούσει. Μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Τλαδής 105,2 Και πάλι μαζί σα, 7 λεπτά μετά τι 12. Έχουμε επιπλέον στι 15 του Μάη. Εμεί ταξιδέψαμε με μια μελωδία των Red Hot Chili Peppers. Του οποίου θα, φα... θα θαυμάσουμε, όπ, η ώρα του σαρδάμε. Στι 4 Σεπτέμβρη έχουμε πάρει διπλασιαστήρια. Και οφείλουμε να αποκαλύψουμε στου φίλου τη Αστρική Πύλη ότι στο διάλειμμα εμεί δεν ακούγουμε το τραγουδάκι τόσο πολύ. Ωστόσο. Έχουμε, βρήκαμε το βιντεάκι όπου ο κ. Τσόπουλο με τον κ. Σταυρίδη κάπω σκοτώνονται σε τα κακόρδια, θα έλεγα. Εκπληκτικό βίντεο. Βρείτε το πεντάλεπτο απόσπασμα. Μην βρείτε το, το απόσπασμα των λίγων δευτερολέπτων, δεν θα βάλετε κάποιο συμπέρασμα. Τέλο πάντων, αυτά έχει η πολιτική επικαιρότητα και μα επηρεάζει και εμά. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τι πηγέ. Υπάρχουν και τα αχανή βάθη τη πολιτική. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ατζέντα Μινα, και τι λοιπόν... ταινίε. Λοιπόν, πάμε για την ατζέντα. Έχει εσύ την πρώτη εκδήλωση αυτή τη εβδομάδα. Στι 17 Πέμπτου, λοιπόν, σε δύο μέρε, θα λέγαμε, την Πέμπτη που μα έρχεται, ο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασό, τον οποίο θα βρείτε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρίτσι 8 Αθήνα. Στην ουσία, μιλάμε για την πλατεία Καρίτσι. Πολύ, δίπλα στο Σύνταγμα, πολύ εύκολη πρόσβαση. Ε, ε, εκεί θα βρείτε ομιλία του καθηγητή Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική. Προέδρου του Τμήματος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Ιωάννη Μάζη με θέμα γεωπολιτική της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 7 το απόγευμα και προμεινείται ότι θα είναι σούπερ δηλαδή να ακούσεις έναν ακαδημαϊκό και όχι οποιονδήποτε πολιτικό αναλυτή να σου μιλάει για την γεωπολιτική της ενέργειας στην Μεσόγειο ένα θέμα καυτό αυτή την εποχή και επηρεάζει και τις ζωές μας ο Φίλος, να πω όλα αυτά στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνάσο, στην πλατεία Καρίτσι, Καρίτσι 8, στις 7 την πέμπτη που μας έρχεται. Λοιπόν, η δεύτερη εκδήλωση είναι... 17 μου είπε, ναι. ναι. Η δεύτερη εκδήλωση είναι μία μέρα μετά, δηλαδή την προσεχή Παρασκευή και αφορά τους φίλους μας από την Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο βιβλιοπωλείο Ιανό. Αριστοτέλους 7, ώρα 7 το απόγευμα, η Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία διοργανώνει μια συζήτηση με θέμα ψυχανάλυση και θρησκεία. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Κατριός, ο οποίος είναι ψυχίατρος και ψυχαναλυτής και μία σύντομη περίληψη τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Στο μεγαλύτερο διάστημα του 20ου αιώνα, η στάση τη ψυχανάλυσης απέναντι στη θρησκεία υπήρξε αρνητική, λόγω τη θέση του Φρόιντ ότι η θρησκεία αποτελεί μία ένδειξη ανοριμότητα που θα έπρεπε να ξεπεραστεί και να αντικατασταθεί από την επιστήμη. Όμω, τα τελευταία 20 χρόνια η στάση αυτή έχει ανατραπεί και η σύγχρονη ψυχανάλυση προσεγγίζει τη μυθολογική διάσταση τη θρησκεία με βάση την έννοια των μεταβατικών φαινομένων και α, α, μάλλον με βάση την α, έννοια των μεταβατικών φαινομένων του κυρίου Winnicott και τη δε μυστικιστική βάση α, με βάση την έννοια της α, Omicron, όπως χαρακτηριστικά λέγεται στην ψυχανάλυση, του WR-Bion. Τέλος πάντων τα τελευταία ίσως να σας μπέρδεψαν λίγο, αλλά νομίζω ότι γενικότερα το θέμα ψυχανάλυσης και θρησκεία, σύγχρονες και παλαιότερες τάσει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, ψυχανάλυση και θρησκεία, έτσι το είδε στο χθεσινό βιντεάκι με την Λουκά που διέκοψε το ρεπορτάζ του Μέγκα στον αέρα. Ναι, ότι. Νομίζω μα είπε ότι ο Χριστό σώζει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μινα... Ήταν και αυτό ένα κοινωνικό μήνυμα. Λόγισον Μακάρι να ήταν υποψηφιά με κάποιο κόμμα. Λοιπόν. Μάθαμε ε... Αμέσω μετά την ατζέντα να περάσουμε και στην πρότασή μα για το σινεμά, για τι κινηματογραφικέ ταινίε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν σα προτείνουμε. Να παρακολουθήσετε την ταινία Ghost Rider, το πνεύμα της εκδίκησης και μάλιστα σε 3D. Uh, ενώ ο Johnny Blades κρύβεται στην Ανατολική Ευρώπη Πρέπει να αναλάβει και πάλι δράση για να εμποδίσει το σατανά Ο οποίο προσπαθεί να πάρει ανθρώπινη μορφή Έχουν πλέον περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έκανε τη συμφωνία με τον διάβολο Πρόκειται για μια ταινία sequel uh, του πρώτου Ghost Rider Και τώρα ο Johnny Blades που τον ενσαρκώνει ο γνωστός το οποίο ο Nicolas Cage Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ενσαρκώσει ρόλους σε ταινίες που μου αρέσουν Ζει απομακρυσμένο από τον κόσμο. Μέχρι τη στιγμή που θα ανακαλύψει πως είναι ο μοναδικός που μπορεί να σώσει τον δεκάχρονο Ντάνη και για άλλη μία φορά τον κόσμο χάρη στη μοναδική τη δύναμή του που είναι την ίδια στιγμή και κατάρα του. Να μεταμορφώνεται δηλαδή στο τέρας που σπέρνει την κόλαση κάτω από τις ρόδες του α, γνωστό ω Ghost Rider. Αυτή είναι η ταινία πρόταση της α, αποψηνής Αστρικής Πύλης και κάπου εδώ κλείνουμε και με το θέμα της ατζέντα και των κινηματογραφικών ταινιών. Η ώρα, αν δεν κάνω λάθο, πλησιάζει πλέον τι 12 και 4. Νομίζω ότι είναι πλέον κατάλληλη ώρα να κλείσουμε και την εκπομπή. Θα πρέπει ναι. να αναφερθούμε στην εκπομπή τη επόμενη εβδομάδα όμω, Αντρέα. Α, θε mm. να πούμε να κάνουμε αποκαλύψει. Ναι. Λοιπόν. Η εκπομπή τη επόμενη εβδομάδα θα είναι η εκπομπή η οποία έπεται του δεύτερου πανελλαδικού συμποσίου, όπω είπαμε στην αρχή τη εκπομπή μα. Περισσότερο θα βρείτε και στο wall τη αστρική πύλη, ραδιοφωνική αστρική πύλη ή Stargate FM. Και έχουμε δημιουργήσει ένα event στο Facebook, β' Πανελλαδικό Συμπόσιο Αναζήτηση. Μην τα λέω τα ίδια πάλι. Ναι, τέλο πάντων, στο Πανελλαδικό Συμπόσιο Κορυφή, ένα από του ομιλητέ, του προσκυκλημένου ομιλητέ, είναι και ο συνεργάτη μα, ο Γιώργο Οϊωανίδη, τον οποίο τον έχουμε εδώ με τη στήλη του το Occult Panorama. Ο ψυχολόγο, αρχή αρχισυντάξη του περιοδικού Μίστερη. Ο Γιώργο θα μείνει συν μία μέρα στην Αθήνα. Έτσι θα τον έχουμε ζωντανά. Εδώ στο στούντιο να κάνουμε μία συζήτηση και να αναλύσουμε θέματα τα οποία αφορούν ένα πολύ πολύ παρεξηγημένο θέμα όπως είναι η μαγεία. Χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς ε, και εγώ με τον Αντρέα δεν τα κατέχουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κατέχουμε το συγκεκριμένο θέμα τόσο όσο το έχει ψάξει με, ο Γιώργος. Όμως να ανατριχιάσουμε και τους φίλους εκπομπή εκπομπής και τους εαυτούς μας Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, είναι δύσκολο βέβαια Ωστόσο ο Γιώργος είναι ιδικός επί τέτοιων ειδικών θεμάτων Και θα είναι και μια εκπομπή στην οποία θα επιλέξουμε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση με, με σα, Με το κοινό, ερωτήσεις, εμπειρίες, ακόμα και όνειρα ίσως που σχετίζονται με όλα αυτά τα θέματα Θα έχουμε εδώ τον ειδικό, κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όλες αυτές τις απορίες που έχετε ή τυχόν σας δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ωραία. Ε, είπαμε και τι θα πούμε την, στην επόμενη εκπομπή. Σιγά σιγά έχουν μαζευτεί και πολλές εκπομπές για να ανέβουν στο αρχείο εκπομπών που τηρούμε. Σωστά δεν έχουμε αναφέρει και το site, έτσι. εκπομπή site θα βρείτε το αρχείο εκπομπών με ό,τι έχει προηγηθεί στην Αστρική Πύλη, αμένα αυτά τα Σάρδα. Ε, χρωστάμε ήδη δύο εκπομπές. Με αυτή την αποψηνή χρωστάμε τρεις. Ε, ελπίζω να μάζεψω τα κομμάτια μου και να βρω χρόνο να το κάνω είναι μια χρονοβόρα διαδικασία για μένα έχω μικρό upload στο σπίτι μου τέλος πάντων τι σας ενδιαφέρουν τα τεχνικά προβλήματα και τα τεχνικά ζητήματα ε, να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τεταγουδάκι από τους Threefold Pain ο φίλος μας ο Σωτήρης το ζήτησε η Threefold Pain είναι και προσωπική φίλη της εκπομπή θα έλεγα ο φίλος μου Αντώνης Βλάχος με την παρέα του με επιλεγμένη παρέα θα έλεγα Έχουν φτιάξει ένα φοβέρο γκρουπάκι με αγλόφωνο ροκ μια Α... ωραία και ελληνική προσπάθεια πάμε να τους ακούσουμε και... από μας καλό βράδυ, καλή υπόλοιπη εβδομάδα, καλή δύναμη και μην ξεχνάτε ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω Η αγρία συνότητα.